Σήμερα, φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε στον ΑΡΤΕΦΕΜ στο 90,6 90, 90, και στην εκπομπή Ε που ξεκινά αμέσω τώρα. Μέχρι τις 2.30 μαζί σα, η Γεωργία Μπάστα και ο Δημήτρη Καζάκη, σε μια εκπομπή σήμερα εορταστική απόψεις, από απόψεις τι απόψει, από και να το πάρουμε. Πρώτον, γιατί το ίμιση τη εκπομπής γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χρόνια πολλά και σε όλους τους Δημήτρηδες και τις Δημητρούλες, διότι σήμερα είναι πολύ μεγάλη ε, γιορτή. Ναι. Κάθε σπίτι, περίπου, έχει και ένα Δημήτρη ή μια Δημητρούλα. Και γιατί έχουμε και μια γιορταστική εκπομπή σήμερα. Δεν είναι η καθημερινή εκπομπή που συνήθως κάνουμε, αλλά είναι μια εκπομπή αφιερωμένη με αφορμή την 28η Οκτωβρίου σε πώς, ο, ο, ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί σε μια συντακτική εθνοσυνάλλευση. Την είχαμε τάξει στους Σωστό. ακροατές μας, οπότε σήμερα όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό. Ναι. Θα τα δούμε ένα-ένα, γιατί έχουμε να πούμε κάποια πράγματα πριν από αυτό. Ε, να πω ήδη ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ δεν τα έχεις δει ακόμα. Εγώ τα έχω δει. Τα χρόνια πολλά που έρχονται μέσω του email και <laughs> e των SMS από το πρωί για τον Δημήτρη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δει όλα. Πάντως η καλύτερη ευχή είναι μια ενό ιερωμένου που μου έστειλε, νομίζω, ε, πρώτε πρωινέ ώρε. Το ήταν σήμερα το πρωί. Είναι ο άνθρωπο που ξένα και πρωί εξάλλου, ιερωμένο. Όχι, ναι. μιλάμε για πρώτε πρωί, πολύ πρωινέ ώρε. Ε, ε, <laughs> ο οποίο. Ε, Έβγαλε ένα... Δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν το έχω φέρει μαζί μου mm. α, να το διαβάσω. κακός αλλά έπρεπε να το, το διαβάσω. Είναι μια ευχή ε, mm. αναφερόμενο στι ιδιότητε του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα. Πολύ Ήτανε ωραία. πολύ χαρακτηριστικέ για τον τρόπο που πρέπει να πορευόμαστε στις στη ζωή. Να. Ήταν πολύ, έτσι πολύ όμορφο. Ε, ε, όντως είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Ε, θέλω να πω και χρόνια πολλά σε δύο ακόμα ανθρώπους ε, που με τον έναν τον άλλον τρόπο έχουν σχέση με την εκπομπή. Εδώ που θα λέμε παντός τώρα, μια και το λέμε αυτό πράγμα, ναι. θα μπούμε σε θεολογικά μονοπάτια, αλλά αξίζει τον το πούμε, Ναι. ναι. Η αγιοποίηση όπως γινόταν α, στην Ορθοδόξη Παράδοση όπως γίνεται στην Ορθοδόξη Παράδοση κατά κανόνα δεν είναι πάντα σωστό αυτό mm -hmm. και πως γίνεται στον Καθολικισμό δηλαδή στον Καθολικισμό ό,τι ρεμάλι έχει υπάρξει και έχει λειτουργήσει υπέρ του καθαστών της Εκκλησίας έχει αγιοποιηθεί μέχρι πολύ προσφάτως <laughs> από τον παπά του Φράγκο ας πούμε που τον έκανε το Opus Dei, έτσι; mm -hmm. λοιπόν στην Ορθοδοξία διατηρήθηκαν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν πιο λαϊκά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, οι Άγιοι τη έχουν κοινωνική προσφορά εκτός από θεολογική. Και α, ο Άγιος Δημήτριο, ας πούμε, <συμπίλυνα> παράδειγμα, το τι αντιπροσωπεύει ε, ή ο, το κομμάτι των Ετελώ, τον κανέναν <συμπίλυνα> Γιατί ήτανε... Εθενεργέτης ήτανε. Δηλαδή, δεν ήτανε... Θέλω να πω, δηλαδή, ότι υπάρχουν ορισμένα τέτοια στοιχεία τα οποία βεβαίω η επίσημη ιεραρχία τη Εκκλησία δεν φροντίζει να τα διατηρεί, ούτε να τα περιφρουρεί, mm -hmm. ούτε να τα αναδεικνύει, ωστόσο mm -hmm. στη συντηρητική τη πλειοσυφία υπάρχουν και ορισμένε εξαιρέσει δακτυλοδεικτούμενε, δα... δα... δα... δα... δα... δα... ωστόσο διατηρούνται όμω mm -hmm. στο σώμα των κληρικών, δηλαδή και αυτό όχι πάντα, αλλά τέλο πάντων, και μια παράδοση που αξίζει, που αν θέλει έχει ιδεθεί με τη ζωή των. Το... Α, αυτού του έθνους, γι' αυτό και άλλωστε έχει ας πούμε ακόμη διατηρήσει ισχυρά ερίσματα ως θρησκεία ως, ως θρεσκεία παρά το γεγονός ότι μπορεί εμείς ας πούμε κάποιοι από μας να λέμε εμείς δεν μας αφορά αυτό δεν, το γεγονός που δεν μας αφορά το τι πιστεύω ως πιστεύω, <Κι> δεν δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγνωρίζεις και τις λαϊκές καταβολές του δηλαδή ο τρόπο δηλαδή, που επιδράει, γιατί πώ να το κάνουν ορισμένοι μάλιστα ομοϊδεάτες μου ναι. Ε, η θεσκεία είναι το όποιο το λαό. Το, λα, το λαό ναι Λοιπόν Ο Μάρξ όμω που το είπε αυτό Αμέσως στην επόμενη γραμμή mm -hmm. Έλεγε το εξής Και ο καημός του κατατρεγμένο Ναι Οπότε καλό είναι να το διαβάζουμε όλο Όλα να το διαβάζουμε Χωρίς μοντάζ Και το όποιο δεν το εννοούσε Πρέπει, επειδή ξέρει όταν ακούς όποιο τώρα, ναι, τίσσε όχι είτε, το μυαλό, ναι, ας πούμε ναι, τα πρεζόνια ναι, και δίστορες. Το όποιο τη εποχή εκείνη όμω χρησιμοποιόταν σαν κατευναστικό του λαού. Δηλαδή, ένα είδος ας πούμε, και ειδικά στην ανατολική κουλτούρα, το όποιο το χρησιμοποιούσαν πράγμα ως ναι, πεταπραγητικό. Ναι, ναι, ναι. Και με αυτή την έννοια το χρησιμοποιεί και στην ιατρική. Έτσι Είναι, λοιπόν, ναι. με αυτή την έννοια το, το, το χρησιμοποιεί. Και όχι με την έννοια τη εξάρτηση που, που έχουμε εμεί στο μυαλό μα σήμερα. Σήμερα τα ναρκωτικά. Σωστά. Γι' αυτό και το εξηγεί ολόκληρο. Έχει ενδιαφέρον την κοινωνική έννοια. Οπότε να διαβάσουμε του, αυτό ολόκληρο, το κομμάτι ολόκληρο και αυτή την ανάλυση του Μάξιν. Γι' αυτό το κάνει. Γι' αυτό και ο, ο Λαζομακιστάν από, από αυτού που έλεγε δεν ήταν υπέρ τη κατάργηση τη Απλά τη ελευθερία του πιστεύω. Mm -hmm. Το να πιστεύει ο ό,τι θέλει. Και μάλιστα και την ελευθερία του προσιλητισμού. Δηλαδή ο καθένα να θεωρεί και να διακηρύχνει αυτό που θέλει. Να. Και σε αυτό που πιστεύει. Έτσι. Μην, τον, μην τον ταυτίζουμε με καταστάσει και τερατογενέσει στο όνομά του. Ε, λοιπόν, δεν σα αφήνω να πα παρακάτω. Θα πα αλλού την εκπομπή, είμαι σίγουροι. Λοιπόν, έχω με θέμα σήμερα. Δεν θα ξεφύγει Έχω είπε, θέμα σήμερα, ένα συγκεκριμένο. Σταρμάσιο. Έχουμε Ένας θέμα. Ένα άλλο ιερωμένο, ο οποίο μου έστειλε ένα μήνυμα, μηχε... κάποια ναι. μηνύματα πριν λίγο καιρό. Ανταλλάσσαμε απόψει για ορισμένα θέματα. Οι ακομμουνιστέ πάντω πολύ ιερωμένοι, σωστά λένε, ναι, μηνύματα. Αυτό θέλω να σου πω. <laughs> <Και> το <ξέρω. laughs> ναι, να, το, να το προσέξω αυτό, ε. <laughs> Όχι, να μην το προσέξει. <laughs> Δεν το είπα από αυτό. Δεν <laughs> λοιπόν. λοιπόν, ήταν αιχμή ναι. τέτοια. Απλά θέλω να πω πω καμιά φορά κάποια πράγματα που τα θεωρούμε. Νομίζω εγώ πάντω ότι η πιο. μία μάλλον από τι πιο έξυπνε περιγραφέ που μου έχουν. Εδώ, μάλλον, ατάκες που ναι, μου, πού, μου, πού, μου πού. έχουν πει είναι όταν ένας πάλι ερωμένος, ανταλλάζαμε απόψεις, τέλο πάντων, μηνύματα για κάποια, για κάποια ναι, θέματα, ναι. θέματα, σύγχρονα θέματα ας πούμε, που μα απασχολούν όλους και μετά μ, μ, μ, καταλήγει τη συζήτηση λέγοντας ότι αισθάνομαι ότι μιλάω με τον πιο με έναν εξαιρετικά πιστό άθεο. Ναι, Αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά έξυπνο, δηλαδή πιστώ ως προς τις αξίες, αρχές και όλα αυτά τα πράγματα και άθεο γιατί δεν ανέχεσαι, ας πούμε, να, να, μια καθεστική εντάξει πραγμάτων και εντός της Εκκλησίας και εκτός της Εκκλησίας να καθορίζει αυτό που πιστεύει εσύ. Mm. Και το λέει για ένας άνθρωπος ο οποίο. εντάξει, είναι της Εκκλησίας και ενεργεί μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας mm. και του σώματός της. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, εγώ για να και το λέω αυτό το πράγμα, γιατί είναι ο έξυπνος λόγος, ο αιφιέστατος λόγος, ο τρόπος που το, που το χειρίζεται κάποιος, την παιδεία που αναδεικνύει αυτό το πράγμα, είναι εντυπωσιακό. Εγώ το χαίρομαι ειλικρινά, ακόμη και αν διαφωνείς μαζί του. Mm -hmm. Σωστό. Λοιπόν, ε, να υπενθυμίσω κάτι όμως, να μην το ξεχάσουμε... Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό για την κλήρωση των πέντε βιβλίων του Δημήτρη Καζάκη, Ελληνική Πομπία, έχετε περιθώριο στις δύο σήμερα το μεσημέρι. Ναι, για να κάνουμε μετά την κλήρωση. Έτσι, γιατί πρέπει να γίνει μια συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από τη Δευτέρα και να μπορέσουμε να γίνει η κλήρωση στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, έως στις δύο... Από τη 2... Δευτέρα ή από σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση. Ναι, αλλά από τη Δευτέρα είναι τα Α, ναι, συγγνώμη, πώ το είπες, νόμιζα mm. Θα... Mm. Θα... Mm. Θα... Nah. θα κάνουν την κλήρωση. Συγγνώμη, μπορεί εγώ να θα... μην το είπα σωστά. <laughs> λοιπόν, ε, άρα ε, μετά τις 2 θα γίνει η κλήρωση εσείς έως τις 2 σήμερα μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας επαμ και ενώ τη λέξη βιβλίο και το όνομα επώνυμό σας στο 54 3 Επαμ και ενώ τη λέξη βιβλίο και το όνομά σας στο 54 προκειμένου να, λάβετε, να έχετε δηλώσει τη συμμετοχή σας στην κλή μετά τι δύο, για τα πέντε αντίτυπα του βιβλίου Ελληνική Πομπία του Δημήτρη Καζάκη, ε, ε, ναι. όπου θα πάρετε, νομίζω, την, μια ολοκληρωμένη γεύση, διαβάζοντα αυτό το βιβλίο, για το πώ οδηγηθήκαμε εδώ σήμερα και το τι με αλληγενέστε ακόμα, μπορώ να πω, γιατί έχει προβλέψει και το μετά από εδώ. Ναι, κοίταξε. Και, λοιπόν, έχει... και τη συνέχεια θέλω να πω, γιατί μια δεν και είναι. Και μιλάμε πάντω για το βιβλίο, αξίζει τον κόπον, ένα σύντομο σχολιασμό, ναι. επειδή το έχουν στείλει πάρα ακροατέ και πάντα επί τέσσερις εκπομπές το είχα πάντα στα χαρτιά μου να το συζητήσουμε mm -hmm. και δεν κατορθώραμε κάτω από το... Ε, από την καθημερινότητα και από όλα να ήταν. Είναι αυτό που έγινε με την Αργεντινή στην Κάνα. Α, στην Κάνα βρέθηκε δικαστήριο όπου α, δέσμευσε το εκπαιδευτικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού της mm -hmm. Αργεντινής mm -hmm. ε, για λεφτά που χρωστάει σε έναν Πολύ δισεκατομμυριούχο, uh, hedge fund με έδρα τα Καϊμάν. It's Bahams, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τέλος πάντων, είναι το NLM Capital, το οποίο είναι ένα από τα γνωστά από του γνωστού γήπες που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά, mm -hmm. τα Vulture Funds όπως τα λένε, mm -hmm. ε, τα επενδυτικά κεφάλαια γήπες που έχουν έδρα σε offshore uh, κέντρο και πήραν την απόφαση αυτή από το δικαστήριο τη Γκάνας. Λοιπόν, η πρόεδρος της Αγεντινής, μόλις προχθές, η Κριστίνα Φερνάντες, ή ζήτησε mm -hmm. ε, την εκένωση του πλοίου από το πλήρωμά του ε, και, ώστε να μην και δεν δέχτηκε κανένας ιδους συζήτηση με τους δανειστές ή το δικαστήριο της Γκάνα. Δεν πήγε καν σε διαδικασία ε, προσβολής απόφαση του το δικαστηρίου. Mm -hmm. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι... Να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το πώς συμπεριφέρεται ως κυρία κράτο η Ότι δεν έχει Ναι. Και δεν τελεσμένα. Το δεύτερο είναι. Με αυτή την κίνηση που έκανε η Γκάνα, στην πραγματικότητα υποδηλώνει το λάθος που έγινε Λάθος θέλω να το θεωρώ, όταν ο Κίχνερ, ο σύζυγος της Φερνάντες που είναι σήμερα στην πρόεδρο της Αργεντινής, όταν ο Κίχνερ διέγραψε το 70 του χρέους της Αργεντινής. Δυστυχώς, κάτω από την πίεση της ντόπια ολιγαρχίας, οικονομικής ολιγαρχίας, η οποία είχε ένα σεβαστό ποσό, ποσό ομολόγων του αργεντινικού χρέους, την μονομερή διαγραφή και ε, δεν τη συνόδευσε με μία αναγνώριση. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε τη διαγραφή του χρέου λέγοντα ότι εγώ δεν αναγνωρίζω το χρέο αυτό ναι. ω κράτο. Ναι. Είναι Αλλά. παράνομο καταχρηστικό. Ναι. Ό,τι συνέβη και όπω το διαχειρίστηκαν οι προηγούμενε κυβερνήσει είναι προϊόν διαφθοράς. Και άρα δεν το καταγγέλλω, το δεν το αναγνωρίζω. Ναι. Και όποιο τέλο πάντων έχει απαιτήσει οι οποίε είναι σοβαρέ, έπεσε και αυτό θύμα απάτης της διαχείρισης του χρέους που έγινε από τους ξένους ε, τραπεζίτες και τους ντόπιου πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες του τόπου, κανένα πρόβλημα, μπαίνω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Θα μπω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αλλά κάτω του καθεστώς μια αναγνώρισης όμως. Yeah. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά επειδή το χρέος της Αργεντινής είχαν προλάβει ο Καβάλιο ο οποίο σήμερα μας τον έφερε ο, ο πληρώνοντα τον Χρυσάφη να μα πει τι ωραία που είμαστε μέσα στο ευρώ, αυτό που κατέστασε στην Αργεντινή, mm -hmm. αυτό που έφαγε ποινή από τα αργεντινικά δικαστήρια, που τον κυνηγάνε και δεν τολμάει να πάει στη χώρα του. Έτσι, λοιπόν, μα είπε εδώ πέρα, μα τον έφερε και ο Παπακελά, έτσι να μα πει ότι μην τυχόν και φύγουμε από το ευρώ, πάθουμε λαχτάρα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρόλαβε και έκανε με δύο swap χρέους και πέρασε το αργεντινικό χρέο, που ήταν βέβαια το 1 τέταρτο σε απόλυτα νούμερα, το, το ελληνικού χρέους το ένα τρίτο συγγνώμη λοιπόν το πέρασε σε αγγλικό δίκαιο λοιπόν ε, με το αγγλικό δίκαιο τώρα τι έγινε επειδή ακριβώς το αναγνώρισαν το χρέος και απλά διέγραψαν μέσω μονομερούς αναδιάθρωσης του χρέους κάνανε swap δηλαδή και αυτοί, mm -hmm. δώσανε νέα ομόλογα στο 30% της αξίας του και, και πήραν τα παλιά πίσω τα οποία καταστρέψανε Άρα το αναγνώρισαν και έτσι τι κάνανε. Αυτό το έκανε ο Κίχνερ με σκοπό γιατί αστός πολιτικός ήταν. Δεν ήταν κάτι τρομερός αριστερός επαναστάτησης. Δεν ξέρω ότι άλλο ήταν αυτό. Λοιπόν, ο οποίο έχει και μια ύποπτη ιστορία όταν ήταν κυβερνή στην Παταγωνία με κάτι δικαιώματα πετρελαίου που είχε δώσει κάτι πολυεθνικές αλλά αυτό. μπροστά σε αυτά που έκανε ο Μένεμ ο Ντελαρούα και όλοι οι υπόλοιποι ήταν. Ναι, θα το... ναι, και θα πει στον άνθρωπο, εντάξει αυτό είπε, θα διώξω τον δόντα θα μειώσω το χρέο, θα εθνικοποιήσω τι υποδομέ τη χώρα και θα, το, θα αναστήσω την οικονομία. Αυτά είπε, αυτά τα τήρησε σε ναι, μεγάλο βαθμό. Ναι. Ναι. Αλλά τα τραγικά λάθη που γίνανε είναι ένα από τα λάθη αυτά που αναφέρω είναι τώρα αυτό. Οπότε, η ολιγαρχία, η μεγάλη οικονομική παράγοντα τη Αργεντινή, οι οποίοι είχαν τα ομόλογα στα χέρια του και χάρη σε αυτού, συμβιβασμό με αυτού, Κάνοντας, yeah. ο Κίχνερ είπε, εντάξει το αναγνωρίζω, και κάνω το swap. Έτσι, λοιπόν, τι κάνανε μετά. Τα πήραν αυτά και πήγαν και τα πουλήσανε σε βάλτσορ, σε, σε επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού. Τα επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού, αυτά τα βάλτσορ τα επενδυτικά κεφάλαια γήπες, πήγανε λοιπόν στα αμερικανικά δικαστηρία... Στα δικαστήρια τη Νέα και συγκεκριμένα, όπου ισχύει το αγγλικό Δίκαιο mm -hmm. και συγκεκριμένε δηλαδή, και αρχίζουν και παίρνουν αποφάσει εναντίον του Αργεντινεί. Yeah. Ό,τι χωστά Αργεντινή, ό,τι οφείλει να ξυπληρώσει η Αργεντινή, σε, σε full value. Mm -hmm. Όχι σε, πραγματική, σε υποτιμημένη αξία, mm -hmm. αλλά mm -hmm. σε πλήρη αξία. Μάλιστα. Mm -hmm. Βεβαίω, τα Αμερικανικά δικαστηρία, όπω και τα Βρετανικά δικαστηρία, παρά το γεγονό ότι είναι φύλλα προσκύμενα προ τα, τα βρεπεντικά κεφάλαια γήπες, παρά το γεγονός ότι ξεκινήσει ολόκληρη νομοθετική πρωτοβουλία στη Βετανία, να περιοριστεί η δράση αυτό και τη δυνατότητα των Βετανικών δικαστήριων να εκτείδουν να δίνουν αποφάσεις υπέρ του υπέρ των επενδικών γεφαλαίων αυτών, δεν έχει καταλήξει ακόμη, δεν, δικά, δεν επιδικάζουν αποζημιώσεις. Δηλαδή, σου λέει, ναι, σου αναγνωρίζω την οφηλή του κράτους αργεντινής προς εσένα, αλλά πήγαινε και βγάλει τα μάτια σου εσύ. Το πώ θα την πάρει είναι δικό σου πρόβλημα. Πήγε νευρέστο. Οπότε τι κάνανε αυτοί. Όταν τέλεσε η η απόφαση, όταν πέραν την απόφαση από του δικαστήριου, κάνανε αμέσω μέτρα συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων τη Αργεντινή στο Αμερικανικό έδαφο ή στο Βρετανικό έδαφο. Κανένα δικαστήριο των ΗΠΑ ή τη Βρετανία δεν επιδίκασε θετικά, δηλαδή να κατασχέσουν ή να δεσμεύσουν κρατικά περιουσιακά στοιχεία τη Αργεντινή στο Αμερικανικό και Βρετανικό έδαφο τώρα γιατί το έκανε η Γκάνα Ακριβώς, ναι. ίσως γιατί είναι μία από τις ε, λιγότερο ευνομούμενες πολιτείες στον πλανήτη Ριντερ Πολτη την τρίτη από το τέλος δηλαδή θέλω να πω δηλαδή πήγε κάποιος από τα, από τα Καϊμάν mm -hmm. με την, την απόφαση του Αμερικανικού το Δικαστηρίου δικαστηρίο. ζήτησε από το δικαστήριο της Γκάνα wow. με το κατάλληλο, κατάλληλο αντίτιμο και στην κυβέρνηση τη Γκάνα, γι' αυτό και όλα στην κυβέρνηση δεν δέχτηκε ούτε καν να δεχτεί τον πρέσβη τη Αργεντινή. Του είπε δηλαδή, πήγε, πηγαίνετε, πληρώστε πόρτα αυτόν από τα Καϊμάν ή του Μπαχάμε και μετά λέει θα συζητήσουμε. Και μετά μας. να το δούμε το θέλει. Αυτό με βάση το διεθνέ δίκαιο, το δίκαιο τη θάλασσα, ε, όλα αυτά τα πράγματα είναι τελείως παράνομο. Αλλά είναι παράνομο το κράτο. Το κράτο ανήκει σε φιλάρχου. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Εάν. Βρήκανε όμω μια πόρτα ανοιχτή. Μια πόρτα <laughs> Υπήρχε θέμα. το λάθο από την Αργεντινή. Ε, έδωσε το δικαίωμα ο άλλο να έχει σύνομε αποφάσει από το Αμερικανικό Δικαστήριο. Mm -hmm. Και έτσι απλά πλήρωσε κάτι τη. Βρήκε ένα έδαφο που θα ήταν, θα ήταν εύκολο για αυτό. Οπότε τώρα α... τι γίνεται. Επειδή η Αργεντινή δεν δέχεται καν να σα ζητήσει με του γήπε, με mm -hmm. τον κύριο αυτόν α πούμε και από, από τι Μπαχάμε ή τα Καϊμάν, mm -hmm. τι έγινε. Του χάρισε το, το, το καράβι. Mm -hmm. Πάτε το. Ναι. μάλιστα είναι παράνο αυτό που κάνανε γιατί προσπάθησαν να δεσμεύσουν και το πλήρωμα Α, να μην αφήσουν να, να φύγει το πλήρωμα το οποίο πλήρωμα δεν αποτελείται μόνο από Αργεντίνου, αποτελείται από Χιλιανούς ναι. από Βραζιλιάνους δηλαδή και από πολλού που εκπαιδεύονται δηλαδή, ναι. σε αυτό το πλοίο λοιπόν του το χάρισε η Αργεντινή τι κάνανε τώρα σύμφωνα με, τον τύπο, με το ειδικό, ειδικό τύπο ειδικά που ασχολείται με την τα ζητήματα αυτά, τα διαχεί, διαχείριση χρέου ειδικά στην Αφρική έχει μεγάλη πλάκα. Τσακώθηκε η κυβέρνηση της ε, Γανα με τον τύπο αυτών που έμεινα Μανάτη. Και τι έγινε τώρα. <Κι> Κάνουν συμφωνία επειδή δεν πήραν τίποτα. Προφανώς η, η, η κυβέρνηση της Γκάνα, οι φύλαρχοι δηλαδή που διοικούν την Γκάνα προφανώς έκανε συμφωνία να πάρουν μίζα από την πληρωμή Σα διδίνει κυβέρνηση, αδιδίνει κυβέρνηση του έστειλε στον Αγύριστο και τι κάνουν τώρα. Τσακώνονται για, το, για την πώληση του καραβιού ώστε να το μοιραστούν στα δυο. Κανονικά. Αυτό ανήκει σε αυτόν από τα Καϊμάν. Ναι. Αλλά η φίλα σου λέει άμα χάσω και το πλοίο τι θα πάρω εγώ ρε φίλε. Είπαμε και τώρα δεν είναι ακριβώ μια χώρα όπω την έχουμε στο παρελθόν. Καταλαβαίνουμε νάση, τώρα ναι. λοιπόν αυτό. Να γιατί η θέση δική μου που υποστήριζα πριν υπάρξει το ΕΠΑΜ και τώρα το, και το ΕΠΑΜ, <στη> και είναι και βεβαίως yeah. λόγω άγνοιας ή σκοπιμότητα, κανένας δεν καταλαβαίνει τη σημασία αυτής της mm -hmm. θέσης mm -hmm. έτσι ξεκινάει από το δεν αναγνωρίζω το χρέος mm -hmm. για να μην έχουμε τραβήγματα yeah. για να μην έχουμε μετά ειδικά τέτοιες μικρέ ιστορίες που μπορούν να ακριβώς, δημιουργήσουν ειδικά πρόκλημα. τώρα που τα τρέτατα του χρέους μας είναι mm -hmm. στο mm -hmm. αγγλικό δίκαιο mm -hmm. και βεβαίως πολύ περισσότερο επειδή περιέχουν σχέση με κράτη πλέον ναι. δεν είμαι ο ίδιος της δανειστής Ακληπός, έχει, έχει, έχει μεγάλη αυτό σημασία το, το ότι δεν αναγνωρίζω δεν αναγνωρίζω με βάση τους κανόνες του εθνού δικαίου και με βάση το, αυτό το που μπορεί να υπέρασει το. Ναι. και σου δίνει και άλλα πλέον εκτήματα δηλαδή για παραδείγμα μπορεί να πεις στη Γερμανία κοίταξε να δει. εγώ δεν θα σου αναγνωρίσω mm -hmm. το χρέος, το οποίο μου το χρέωνες εσύ εξαγοράζοντας τους Έλληνε πολιτικούς για να σου αγοράζουν μετά τα παραποιημένα προϊόντα που, που, που, που, που λέγε ή για να εγκαθίσταται η Λίντλ mm -hmm. εδώ πέρα που εσύ δίνει πλήρη φορολογική απαλλαγή εκεί για να μου πουλάει τη σκαρπαδούρα σου εδώ. Mm -hmm. Λοιπόν, εγώ αυτό το χρέο δεν το αναγνωρίζω. Αν θέλει όμω να διαπραγματευτεί ότι γιατί τα λεφτά τα πήρε α πούμε για παράδειγμα από το ασφαλιστικό ταμείο Τσάγκε Μετάλ και ότι αν δεν πληρώσει η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει το ασφαλι... να το συζητήσουμε. Αλλά να το συζητήσουμε όχι ω δανειστή προ Να το συζητήσουμε ω κράτη ισότιμα. Mm -hmm. Και βεβαίω στη βάση τη δυνατότητά μου να πληρώσω στο όνομα των διεθνών σχέσεων που πρέπει να έχουμε και, τις καλύ... και των καλών σχέσεων που πρέπει να έχουμε σαν κάτι. Όχι στο όνομα του ότι εγώ οφείλω. Δεύτερον, και όποτε μπορώ, δεν θα θανατώσω θα εγώ το λαό μου να... επειδή είσαι απαταιώνα εσύ. Να, ναι. και αυτό σημαίνει διαπραγμάτευση. Ε, δε... Και, δε... και πλέον βεβαίω στην περίπτωση τη Γερμανία αλλά και σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε μπαίνει το θέμα. Μα χωρίζει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μα να... χωρίζουν οι οφειλέ τη Γερμανία. Εννοείς οι οφειλές της κατοχής Βεβαίως, τότε, ακριβώς Για να μην συζητήσουμε για τις μετέπειτα Γιατί υπάρχει ανοιχτό ζήτημα Με τη Γερμανία με βάση το νόμο του 61 να το συζητήσουμε Μη μου ανοίγεις τόσα ζητήματα Θα το, θα θα το, το βάλουμε το δούμε, άλλη ναι. φορά Με το νόμο του 61 Α. Όπου Α. δόθηκαν προνομιακού απεικιογρατικού τύπου ε, ε, Πώς τον είναι προνομιακού απεικιογρατικού τύπου Σε οποιαδήποτε εισρώει κεφαλαίου των Γερμανών στην Ελλάδα ναι. Αυτό έγινε με έ Τότε, αυτό είναι ανοιχτό κεφάλαιο. Mm -hmm. Λέμε λοιπόν στην α, στη Γερμανία ότι, αλλά για να στο αναγνωρίσω εγώ αυτό, θέλω να μου δώσει στοιχεία εξαγορά των νέων πολιτικών. Να σου λοιπόν τα για στοιχεία. Τώρα, δηλαδή. Ναι, Και θα μου αφήσει να κανονίσω εγώ πώ θα τα κάνουμε του Έλληνε. Πώ θα τα κάνουμε και, και δεν αποδέχομαι ιστορία. τα βρώμικα και υποβολημία δημοσιεύματα. Ε, still The Spiegel σήμερα. Ναι, έρθω, όπου ναι. βγάζει α πούμε ότι οι Έλληνε πολιτικοί είναι απόλυτα διεφθαρμένοι. Γιατί για να μα βάλει στο λούκι mm -hmm. να σκεφτούμε ότι εντάξει επειδή μα έρθουν οι Γερμανοί να μα διοικήσουν μια και η δική δικοί μα είναι διεφθαρμένοι. Καλά σιγά σιγά με νομίζει μια μερίδα του κόσμου έχει μπει σε αυτό το, ναι, ναι, ναι, το... το σκεπτικό ναι, ότι αν ναι, ναι, ότι... απέλητοι... τους κάνουμε αυτού α... οι πιο αφελεί ναι, έρθουμε... πάνε και πέφτουν στην παγίδα. Καλύτερα να έρθουν λέει, οι Γερμανοί. Εγώ θα έλεγα το εξή. Θα <Ρε> το κάνουμε από αυτή την εκπομπή. Το είχαμε κάνει παλιά με τον και έχει πέσει από τα Διαβάστε του βλάχου στην καθημερινή της κατοχής, ναι. τις επιφυλίδες ναι. και του άλλου μεγάλου καθηκιού του Σπύρου Μελά mm -hmm. και αυτός νεός φασίστα φασίστας με φασιστικό περιοδικό επιμεταξύ μεταξά, ναι. συνεργάτης κομμαντατούρ στη διάρκεια της κατοχής και μετά εξαγνισμένο δίθεν πατριώτη με τα πατριωτικά του αναγνώσματα. Μου να σα πάλι σήμερα. Έτσι λοιπόν. Τώρα τα να διαβάσουν λοιπόν αυτά τα yeah. δύο τη επιφυλίδη στην καθημερινή, στη διάρκεια τη κατοχή. Να δείτε ότι ακριβώ το ίδιο πράγμα λέγανε. Είχαν σηκώσει ένα μέτωπο απέναντι στο πολιτικό σύστημα τη χώρα. Mm -hmm. Λέγοντα ότι είναι διεφθαρμένο, παλαιοκομματικό, μα οδηγεί στην καταστροφή Οτι όλα αυτά τα πράγματα. Και ευτυχώ που ήρθαν οι Γερμανοί οι κατακτητές... Ε, όχι κατακτητές, ε, ναι, ε, ναι, ο, εγώ... ναι. ο πιο οργανωμένος και φιλοπρόοδος λαός της Ευρώπης, της Ευρώπης για να μας αναδιοργανώσουν. Ναι, άρα να τους λέμε και ευχαριστώ. Ά, αυτό, μπρα, αυτό. Αυτά λέγανε τότε. Α, αυτό λένε και σήμερα. Αυτό και λέγανε. εκεί μας οδηγούν. Λοιπόν, ε, εντάξει, το πρώτο μισάρο έπρεπε να δώσουμε αυτή την απάντηση. Ε, να πω ότι επειδή κάποια μηνύματα, ε, να κάνω μια παρένθεση κι εγώ σε ό,τι αφορά τη συλλογική αγωγή για τα εκαθαριστικά, εάν έχει κρατεθεί η αγωγή, ε, θέλω να σας πω, πως το έχουμε ξαναπεί μέσα στην εβδομάδα, ότι την εβδομάδα που έρχεται από Δευτέρα θα έχουμε μαζί μας έναν από τους δικηγόρους, από τους νομικούς που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και θα υπάρξει πλήρης ενημέρωσή σας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχει γίνει αυτές τις μέρες, διότι ας μην ότι το περιθώριο για να καταθέσετε τα... Δικαιολογητικά σα, αλλά για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Οπότε αφήνουμε του ανθρώπου να κάνουν τη δουλειά του, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σε και συνεχίζονται ναι, Αφέρω... οι δε... ναι. κατάθεσοι ναι. ε, συμμετοχών στην αγωγή. Είναι όμω ότι έχουν ένα μεγάλο όγκο εργασία. Ναι, έχουν πάνω, πάνω από χίλιε λοιπόν. συμμετοχέ. Οπότε και γι' αυτό δεν του απασχολήσαμε αυτή την εβδομάδα, αλλά μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιον που θα μιλήσει γι' αυτό. Λοιπόν, πριν κάνουμε το, το διάλειμμα μα, πρέπει να κάνουμε τώρα. Ε, υπενθυμίζω ότι έχετε μισή ώρα ακόμα έω τι 2. Όσοι θέλετε να λάβετε μέρο στην κλήρωση για τα πέντε βιβλία του Δημήτρη Καζάκη, Ελληνική Πομπία. Ε, πάμε και ενώ τη λέξη βιβλίο και το όνομά σα στο 54344. Μετά τι δύο θα γίνει κλήρωση. Προσοχή, σα μιλάει το χωνί. Τα στοιχεία που δεν μα λένε είναι εκοφαντικά. Θα τα μάθετε όλα στο χωνί. Νομίζουν ότι ο λαός τους πιστεύει ακόμη. Ας διαβάσουν το χωνί, την εφημερίδα των πολιτών και των κινημάτων. Βρισκόμαστε υποκατοχή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το λύσει η δική μας γενιά. Συσκυρωθείτε στο χωνί. Το χωνί στα περίπτερα όλη της χώρας. Λοιπόν εδώ, αφιερωμένο στο Δημήτρη που γιορτάζει. Και σε όλου βέβαια όσου γιορτάζουν σήμερα. Πήγα να πω στην αρχή τη εκπομπή, αλλά με, το, με τα υπόλοιπα ξεχάστηκα ότι θέλω να πω δύο, χρόνια πολλά και σε δύο ακόμα άτομα που με τον με τον άλλο τρόπο έχουν σχέση με την εκπομπή. Λοιπόν, ε, στο στρατηγό, το Δημήτρη τον Κυπριώτη. Να σε καλά, στρατηγέ μου, χρόνια πολλά. Πάντα γερό και δυνατό, να μα στηρίζει και να στηριζόμαστε και εμεί επάνω σου. Λοιπόν, και στο Δημήτρη του Παπαϊωάνου, ο οποίο είναι ένα από τα παιδιά τη επικοινωνία του ΕΠΑ. Τη υποστήριξη. Και με αφορμή τη γιορτή του Δημήτρη, θέλω να, θέλουμε να του ευχαριστήσουμε όλα αυτά τα παιδιά γιατί μα στηρίζουν. Γιατί χωρί αυτού δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Ακριβώ και άλλα πράγματα που πρόκειται να κάνουμε. Στηριζόμαστε πάνω στι γνώσει του, στη δουλειά του, στην εργασία του, στη φαντασία του, στο μεράκι του. Λοιπόν, άστε καλά παιδιά τη επικοινωνία. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε για μα. Λοιπόν, ε, πάμε στο θέμα μα, αυτό που έχουμε τάξει. Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Ωραία. Ε, θέλω να σου πω το εξής. Θα, πάμε, θα σε πάω εκεί με κάτι σημερινό. Mm -hmm. ε, έστειλε το ΕΠΑΜ, εχθές, αν δεν κάνω λάθος ή προχθές, σε κόμματα, στα κόμματα της Βουλής ναι, με πρωτόκολλο παραδόθηκε έχθες Εχθές, λοιπόν. Ε, πα, ε, στείλετε μια ανοιχτή επιστολή σε ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητους Έλληνες και ΚΚΕ, σε αυτά τα κόμματα της ναι, Βουλής, ναι. με τα οποία τρία πράγματα. Τους καλείται να παρατηθούν, να παρατηθούν οι βουλευτές τους, ώστε να ενωθούν με το λαό, έτσι, να καλέσουν το λαό, να δώσουν το παράδειγμα, το πολιτικό παράδειγμα, να ενωθούν με το λαό. Ναι, για να δώσουν θάρρος και ηθικό το λαό. Ακριβώς. Να προχωρήσουμε έτσι όλοι μαζί με όπλο την ε, γενική πολιτική απεργία. Ακριβώς. Ωραία. Για να καταλήξουμε σε εκλογές δημοκρατικές, αλλά μέσω μιας συντακτικής αυνοσυνέλευσης. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Αυτός είναι ο δρόμος. Mm -hmm. Άρα καταλήγουμε σε αυτό που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Και είναι ίσως πιο επίκαιρο από ποτέ και με αφορμή την 28η Οκτωβρίου. Mm -hmm. ε, δεν ξέρω αν ε, έχετε κάποια από εκεί και πέρα, βέβαια, χθες την, ε, στείλε, στείλετε αυτή την εμπιστολή, αν υπάρξει κάποια απάντηση. Αν... απάντηση αν... Ή περι... κάποιες διεργασίες, okay. μπορεί βέβαια στη συνέχεια, γιατί είναι... Δεν υπάρχει προς το παρόν καμία α, απάντηση ούτε καν από τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες που υποτίθεται ότι έχουν κάνει μια ανάλογη πρόταση. Σωστά. Βέβαια έχουν κάνει στην πρώτη, για την πρώτη φάση. Θέλω να πω στο πρώτο σχέλος της. Ναι. Γιατί η επιστολή αποτελείται από τρία. Εγώ είπα τα τρία βασικά τη σημεία. Βεβαίως. Φεύγουμε από τη Βουλή. Εννοωνόμαστε με το λαό, τον καλούμε τον Άο, στο λαό σε γενική πολιτική απεργία ναι, και η επιστολή, πάμε. Σε... Η επιστολή ξεκινάει από το ότι πάμε σε ρήξη, ολοκληρωτική ρήξη, με αυτό το καθεστώ τη και τη εξόδου του ελληνικού λαού. Αυτή, αυτό είναι, αυτή είναι η βασική τη ιδέα. Ναι. Σε ολοκληρωτική ρήξη. Δεν αναγνωρίζουμε πλέον έναν κοινοβουλευτισμό, ο οποίο τέλο πάντων έχει υποκαταστήσει τη χώρα και το λαό και έχει βάλει στη θέση τη χώρα και του λαού του ξένου δανειστέ. Mm -hmm. Δεν αποφασίζει κανένα άλλο. Αυτοί αποφασίζουν. Έτσι. Με του ντόπιου έτσι. Λοιπόν, από τη μια. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να αναγνωρίζω ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν είναι ούτε καν κολοβό. Είναι ανύπαρτο. Τίποτα. Άλλο είναι. Ναι. Λοιπόν, σαν λαό θα διαβάσουμε και προηγούμενε συνταγματικά κείμενα mm -hmm. τη εποχή που δικαιολογούν την έννοια τη. Της... Mm -hmm. Να δείτε δηλαδή πόσο προχωρημένη σκέψη ήταν άλλοτε ακόμη και από συντηρητικού συγγράφου. Αλλά τέλο πάντων θα δούμε. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Mm -hmm. Γι' αυτό και, και όλας, δεν έχει νόημα το να πάμε. Να, να οδηγήσουμε την ιστορία σε, την χώρα σε μια εκλογική αναμέτρηση η οποία είναι μια από τα ίδια Σωστή. δηλαδή εγώ θα ρωτήσω τον οποιοδήποτε έτσι πείτε ότι ψηφίζουμε ναι. πάμε, και, πάμε σε μια ε, εκλογική αναμέτρηση μια τώρα, όπως, ναι. όπως τη ζήσαμε τελευταία ωραία, τι σε διασφαλίζει φίλε ψηφοφόρε ναι. <laughs> ότι εμένα που θα ψηφίσεις ή τον οποιοδήποτε ψηφίσεις, ψηφίσεις. λέω εμένα για να μην χρεώσω ναι, κανέναν ναι, ναι. άλλο ναι. Ό,τι εγώ θα κάνω αυτά που λέω, θεσμικά τις εξασφαλίζει. Να σου πω, θεσμικά. Αυτό, αυτό αποδεικνύεται και μέσω και των τελευταίων δημοσιοποιήσεων παρατηρήσει η πλειοψηφία του κόσμου, των Φιλώς. πολιτών, ενώ σε όλες τι άλλες ερωτήσεις αποδεικνύει τη δυσαρέσκεια τη με αυτά που συμβαίνουν και πόσο δεν πιστεύει τους Έλληνες πολιτικούς και αυτούς που κυβερνούν κυρίως τη χώρα, και ωστόσο λένε ότι δεν θέλουν πρόορε εκλογέ. Ακριβώ. Μα γιατί δεν θέλουν πρόορε εκλογέ, Πιστεύω τα... εγώ, και τι θα κερδίσουμε. Αυτό σκέφτεται Α, ο πράγμα. κάθε πολίτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν. Έρχεται Φιά. δηλαδή εδώ στην πηγή του θέματο, του προβλήματο. Εμεί λέμε ακριβώ. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα δημοκρατία. Και πρόβλημα mm. δημοκρατία δεν έχει να κάνει με το γεγονό ότι απλά η πολιτική. Δεν κάνουν αυτά που υπόσχονται στον κόσμο ή που κάνουν πράγματα ενάντια, όχι απλά στη θέλησή του, ναι. στην έντια, την επιβίωσή του. Mm -hmm. Αλλά δεν υπάρχει κανένα θεσμικό τρόπο δέσμευση τη πολιτική κατάσταση τη χώρα από τη θέληση του λαού. Κανένα. Mm -hmm. Ούτε καν αυτές οι καθάριστε και εκλογέ. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάμε σε μια δημοκρατική λύση. Σε, μια δημοκρα... σε... σε ένα θεσμικό πλαίσιο όπου ο άλλο δεσμεύεται. Σε ψηφίζω και αρατά. Αλλά να έχω τρόπο να παρέμβω όταν θα μου την κάνει. Δεν μπορώ να περιμένω εγώ κάθε τέσσερα χρόνια να μου αλλάξει τον αδόξαστο για να έχω το δικαίωμα της ψήφου. Και αυτό να καθορίζεται από τα μέσα μαζικής προπαγάνδας, mm -hmm. από την ανυπαρξία πολιτικού διαλόγου, από τις επίσημες και ανεπίσημες χρηματοδοτήσει και του χορηγού, από την, οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει το μαγείρεμα των εκλογικών αποτελεσμάτων στο υπουργείο. υπουργείο και οπουδήποτε αλλού, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί οι Ηνωμένε Πολιτείε, παράδειγμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, το ανώτο δικαστήριό του, οι Ηνωμένε Πολιτείε τώρα, δεν ναι. μιλάμε τώρα για τη δημοκρατία τη ναι. ε, αυτό. Ναι. Εντάξει, η δημοκρατία εκεί είναι συνώνυμο με οχλοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Γι' αυτό φτιάχτηκε το Σύνταγμά του έτσι όπω φτιάχτηκε. Για να μην έχουν ποτέ δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μπορεί το ανώτο συνταγματικό δικαστηριό του, το ανώτο δικαστηριό του, δεν είναι συνταγματικό, το ανώτο δικαστηριό του να έχει πει ότι δεν νοείται η μεσολάβηση ηλεκτρονική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων του λα... α... στη ψηφοφορία στη... γιατί αυτό παρέχει τη δυνατότητα σε εύκολη χειραγώγηση του αποτελέσματος και δεν έχουμε ιδιωτική εταιρεία που καταμετράει και ελέγχει τα αποτελέσματα ούτε μπανανία δηλαδή <σχεδεύτε> το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι στοιχειώδες αυτό το <σχεδεύτε> πράγμα, πράγμα. ακύρωσε εκλογές το 2004 παράδειγμα σε πολιτείε όπως για παράδειγμα τη Φλόριντα, γιατί ο κυβερνήτη τη Φλόριντα είχε βάλει ιδιωτική εταιρεία να, χει, να χειραγωγεί, όχι να χειραγωγεί, να μεθοδεύει ναι, ναι. τα εκλογικά αποτελέσματα από το, και ψήφιζε με ηλεκτρονικό τρόπο άλλος. άλλο. Ναι. Το καταλαβαίνουμε. Είναι τρομερό ζήτημα αυτό. Το, είναι θεμελιώδη ζήτημα δημοκρατία. Και εδώ, χαχαούγα. Δεν έχει τίποτα, ναι, ναι, ναι. α πούμε. Και θα βάλουν και τώρα για του εκλογικού αντιπροσώπου να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση. Ωστέ, ρε παιδί μου, άμα είναι να χειραγωγήσουμε το ποτέ, να το κάνω χειραγωγήσουμε χωρίς πιστήρια. Σωστά. Ενώ μέχρι τώρα που κατατέλετε τα, τα, τα ψυχοδελτές στο πρωτοδικείο, οι ιστορίες, τα λοιπά, είχες κάποιο τρόπο. Ήταν μια διαδικασία ήθελες. τελείως διαφορετική. Και αν μπορούσε και όλα αυτά. Θέλω να πω με λίγα λόγια, ότι εδώ δεν υφίσταται ούτε καν στο τελευταίο στοιχείο η ψήγμα ελεύθερης έκφρασης βούλησης, που λέγεται ε, ψηφοφορία, ούτε καν εκεί δεν υφίσταται η δυνατότητα. Άρα λοιπόν, γιατί εγώ θα πρέπει να τζορμοποιήσω Για... και ακούω και από το ΣΥΡΙΖΑ κιόλας, που λένε και ότι είναι αριστερή ταξική, mm -hmm. τα άκουσα κι αυτό τελείω α πούμε. λοιπόν σέβομαι την ψήφο του λαού ποιανού ποια λαού ποια ψήφο τι σέβεσαι, την παραχαράξη το το δικαίωμα να ακούσει σε αυτό το λαό έχει δοθεί το δικαίωμα να ακούσει. Όταν τα παίρνει χοντρά εσύ, κατά παραβίαση του άρθρου 29 του συντάγματο, του δικού μα συντάγματο, mm -hmm. που έλεγε ότι δεν μπορεί να δίνει λεφτά μόνο σε ορισμένα κόμματα, επειδή συμμετέχουν στη Βουλή. Αν είναι να δώσει χρήματα για την προεκλογικό αγώνα, πρέπει να δουλειώ δώσει σε όλου του νομίμους συμμετέχοντες Και αυτοί πήραν μεταξύ τα λεφτά, τα μοιραστήκανε εντάξει και τα κάναμε αυτό. Έτσι. Αυτό το πράγμα, γιατί το σήκωσε κανένα από τα επίσημα δίθεν αριστερά κόμματα. Δεν ξέρω αν είναι αριστερά ή όχι, ούτε με διαφέρει και έχετε καρφί, εγώ το έχω ξαναπεί αριστερά είναι σημαία ευκαιρίας όπως οι Λιβεριανοί για τους οφοπλιστές Αυτό είναι η αριστερά στις μέρες μας τουλάχιστον Λοιπόν, το θέμα είναι δημοκράτες είναι Όχι Ούτε καν νοιάζονται ναι. Τη δημοκρατία την θεωρούν καθαρά χρηστικά Με βολεύει, τη δέχομαι Δεν με βολεύει, την απορρίπτω αυτή είναι η χρηστική εργαλειακή αντίληψη δημοκρατία. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν θέμα κοινοβουλίου. Είναι δυνατόν σήμερα, σήμερα, να μην θέτει θέμα κοινοβουλίου, όταν ο λαό έχει αλλαγήσει 60% να σου λένε άντε και πνίξου εγώ που θα ασχοληθώ. Δηλαδή, η λαϊκή κυριαρχία είναι αυτή. Τύπη, λέμε τώρα. Ότι ναι, το 60% ας πούμε, αρνείται να μπει στη διαδικασία, να επιλέξει. Από αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα. Εντάξει, είναι η δημοκρατία των κομμάτων, δεν είναι. Η δημοκρατία, δημοκρατία, δεν είναι η δημοκρατία, αλλά. Δεν είναι δημοκρατία του πολίτη. Αλλά Μπού, αλλά Ομπάμα, αλλά Ρόμνη. Έτσι. με το 25% του εκλογικού σώματο εκλέγουν πρόεδρο εκεί. Και όχι απευθεία, μέσω εκλεπτών. Έτσι, και γίνεται το μεθόδευμα και, και οι ιστορίε που γίνεται χάμο. Στην επόμενη εβδομάδα έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε ειδική συζήτηση για αυτά. Απάντησε τώρα Ξέρουμε. στο πρακτικό, αχ, με συγχωρείτε, ε, ε, ε, επειδή με ρωτάνε εδώ κάποιοι ένα τέταρτο. Θα το τώρα θα κάνεις μια επομονή ναι. Στο 54344 παιδιά είναι η αποστολή του SMS γράφετε επαμ, e ενώ τη λέξη βιβλίο, το όνομά σας Και η αποστολή στο 54344 Μέχρι τις 2 Είναι η συμμετοχή σας για την κλήρωση για τα 5 βιβλία Ελληνική Πομπία του Δημήτρη Καζάκη Λοιπόν, συγγνώμη Δημήτρη Λοιπόν, πρακτικά λοιπόν Εμείς και... περιμένουμε καταρχήν από καμένους, ε, από τον κύριο Καμένο τους, Και ο, τους Ανοιξάντους Ναι να δουν θετικά τουλάχιστον αν έχουν κάποια καλύτερη ιδέα mm -hmm. ανοιχτή είμαστε να το συζητήσουμε Βεβαίως. γιατί εάν δεν κάνω λάθος ας πούμε στην επιστολή ε, όπως ολοκληρώνεται η επιστολή που έχει στείλει η πολιτική γραμματεία του ενιαίου παλαϊκού μετώπου στα τρία αυτά κόμματα έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τους ανεξάρτητους Έλληνες επαναλαμβάνω λέει ε, ότι είναι δίπλα τους έτσι, να του στηρίξουν σε αυτή του την απόφαση. Δηλαδή το, το, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο θα είναι εκεί για να στηρίξει ναι, σύμμαχο σε αυτή να είμαστε, την. Ε, δεν θέλουμε να είμαστε ούτε μπροστά, ούτε να μα ακολουθεί να κανένα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Α πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία. Να πούνε εδώ, και μπροστά πρόβλημα. και όλε την υλοποίηση λοιπόν, αυτή τη προοπτική. Και οτιδήποτε βοήθεια χρειαστούν, εδώ είμαστε εμεί. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα σε σχέση με αυτό. Να το πούμε κιόλα. Και επειδή δεν μου αρέσει λιγάκι το. Ορισμένοι έχουν καβαλήσει λιγάκι το καλάμι έτσι mm. Να συζητήσουμε κάτι Να πούμε κάτι Με εξαίρεση το κουκουέ mm -hmm. Και τις οργανώσεις που έχει ως κληρονομιά Από τότε που το κουκουέ ήταν πραγματικό κόμμα της ελληνικής κοινωνίας mm -hmm. Και εκεί σκερβελέδων όπως είναι σήμερα Λοιπόν που έχει οργανώσεις στις γειτονιέ, mm -hmm. Όσες από αυτές ακόμη έχουν επιβιώσει τις Της τακτικής της ηγεσία του έτσι, Με εξαίρεση το ΚΚΕ Καμία άλλη πολιτική δύναμη δεν έχει τι οργανωμένε δυνάμει στην κοινωνία και στι πόλει που έχει το ΕΠΑΜ. Καμία. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κ. Καμένο και Αλεξάρτη Έλληνε, ούτε η Ανταρσία, ούτε κανένα. Ούτε καν η Χρυσή Αυγή. Και αυτά είναι κολοκύθια Τίποτα δεν έχει. Μπροστά στι οργανωμένε δυνάμει, στου πυρήνε και τι οργανωμένε δυνάμει που έχει το ΕΠΑΜ. Με εξαίρεση λέω πάλι πάντα. Ναι. Και αυτό γιατί το κληρονόμησαν. Έτσι. Πήραν το μαγαζί και το κάνανε ψηλικά τσιδί. Είναι... Αυτό είναι άλλο θέμα. Δικό του θέμα. Δεν, δεν το δεκαετιών. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κάποιοι που έχουν καβαλήσει το καλάμι, επειδή του βγάζουν πολύ στα, στα πανεράδικα στι τηλεοράσει και τα ρέστα, mm -hmm. και, και, και λένε μεταξύ του, ξέρει τη ρούχα, δηλαδή η το επάνω. Mm -hmm. Αν θέλετε παιδιά να κάνετε πολιτική με την κοινωνία, είστε υποχρεωμένοι να παίξετε με αυτού του όρου. Δηλαδή να μπείτε στι γειτονίες. Και επειδή ξέρουμε ότι δεν μπορείτε να μπείτε στις γειτονίες, γιατί πέφτει για όρτι ξύλο ιστορίε, ναι. ο μόνο τρόπο για να μπείτε με τι γειτονιέ είναι να σα βοηθήσουμε εμεί να μπείτε στις γειτονίες. Εντάξει. Κατανοητό. Για αυτούς που μιλάνε για μικρομεγαλισμούς και τα ιστορίε. Ναι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερο. Αν έχετε καλύτερε ιδέε για σύγκριση με το σύστημα, εμεί είμαστε ανοιχτοί μαζί σα παιδιά και δεν θέλουμε κανένα credit. Δηλαδή καμία αναγνώριση. Ναι. Δεν γουστάρουμε τέτοια πράγματα. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε. Τέταρτο ζήτημα. Αυτό το αφιψηλού οι πολίτε θα ρίξουν την κυβέρνηση και εγώ θα περιμένω πότε οι πολίτε θα προεργήσουν την κυβέρνηση που είπε ο κ. Τσίπρα και η εκπρόσωποι του. Καλώνουν να μετρήσουν τι λένε. Δηλαδή καλώνουν τον πολίτη να βάλει τον κεφάλι του στον τορβά και αυτοί ήσυχα και ωραία θα νομοποιούν την κυβέρνηση που ο πολίτη καλείται να ρίξει μέσα στο μα αυτό περνάει και από μια άλλη κριτική μέσα στην κοινωνία, Δημήτρη. Έτσι, Γιατί σου λέει, δηλαδή. σου, ε, ε, ο, ο απλός άνθρωπος, ο πολίτης που το ακούει και δεν γνωρίζει πώς να το κάνει αυτό. Σου λέει, τι εννοεί Γιατί τώρα βεβαίως... όταν λέει ο, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εγώ θα ανατρέψω. Πώς, θα βγω και θα, ε, στους δρόμους, Στο θα ναι. κάνω πολλές. να κατέβει μόνο. του. Α, του να κατεύει, ε, ε, Σου λέει, να αυτό, πάει τα χημικά, το ξύλο, ξύ ναι, να το παρακράτο. Το κάνω εδώ και ένα αυτά. χρόνο και δεν πέφτουν και ο αυτοί. Ο κύριο Τσίπρα με του δικού του θα κάθεται ησίχω στα έδρα τη Βουλή, θα εισπράττει την κρατική επιχορήγηση mm -hmm. του κατά τα άλλα ε, καταγγελόμενου ναι, συστήματο yeah. και θα λέει: Δεν θα φας το κεφάλι σου, θα το φά το κεφάλι σου. Αργά ή γρήγορα θα έρθουν εκλογέ, οπότε θα έρθει να ψηφίσει εμένα. Τι άλλη επιλογή έχει. Ε, ε, εξήγησε λοιπόν τώρα σε αυτόν τον πολίτη ε, που λοιπόν. μα ακούει. Και μπορεί να ακούει και το συντακτική εθνοσυνέλευση ω κινέζικα. Το λέω λοιπόν, με σχόλια έτσι. Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή, ε, ε, πόσο απλό ή δύσκολο είναι Καταρχήν, αυτό το μονοπάτι. Κοίταξε να δει, είναι απλό πράγμα. Το μετά... αναγκαίο το εξηγήσαμε. Ναι. Το θέμα το πρακτικό. Ναι. Γιατί ο άλλο λέει. Στην πράξη. Ναι, πώ το κάνουμε πρέπει να το πούμε. Δηλαδή άμα αν, αν κατέβουν από τη Βουλή, φύγουν από τη Βουλή, ναι. συγκροτούμε όλοι μαζί έτσι, έναν πολιτικό πόλο. Ναι. αντίπαλο στο υπάρχον καθέστω. σε αυτό που υπάρχει μάλιστα λοιπόν ένα πολιτικό πόλο που λέει πρώτα, πρώτα στο λαό και λέει έχεις να επιλέξεις ναι. ή συνεχίζεις την καταστροφή με αυτούς στην κυβέρνηση που εγώ αποκλείδες να νομοποιήσω έχουνε πουλίσει η συνεχιζει που σήμερα έστω καθυστερημένα αλλά τέλος πάντων βγει σήμερα βγαίνει με αυτου στην κυβερνηση που εγω αποκλειδες να νομοποιησω εχουνε πουλησει πάντων χωρα χαρακτηριστικο παραδειγμα η αυγη που σημερα γίνεται η πρωτοσελιδο οτι γίνανε με πρωτεχτορατο ναι Τώρα το ανακαλύψαμε. Αλλά τέλο πάντων, έστω ναι, και με αυτό ναι, το τρόπο το ανέχεσαι. Δηλαδή, θε να συμμετέχει σε μια βουλή προτεκτορά του, mm -hmm. λοιπόν. Πάμε στον κόσμο και του λε: Εδώ μαζί μα με ποιο τρόπο μπορούμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μα, Πολύ απλά με το να αφαιρέσουμε το, την, το δικαίωμά του να ασκούν εξουσία, γιατί δεν έχουν το δικαίωμά του. Θα διαβάσουμε πολύ έξυπνα το πώ το βάζαν οι παλιέ συνταγματολόγοι. Και λέγει για του παλιού συνταγματολόγου mm -hmm. γιατί είχαν αυτή αίσθηση. Σε ποιον απευθύνονται και για ποιο λόγο μιλάνε. Και όχι για του σημερινού. Που ανάλογα με το ποιο του γιορίζει ή με ποιο, mm -hmm. ποια πολιτική εξουσία εξυπηρετούν, λένε ότι θέλουν. Με εξαιρέσει. Με τιμητικέ εξαιρέσει που, που, που όμω επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Λοιπόν, συγκεντρώνουμε τη, τη, τη, αυτόν τον πόλο. Αυτό ο πόλο έχει τη δυνατότητα, άμα συμμετέχουν αυτέ οι δυνάμει, να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο κόσμο. Φυσικά. Φίλε μου, μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Και μπαίνουμε εμεί μπροστά. Βάζουμε εμεί το κεφάλι στον ροβά για να μην το βάλει εσύ. Σωστά. Εμεί το βάλουμε στον τροβά. Αποκτά σιγουριά τότε. Α, μπράβο. Αυτό λοιπόν. είναι. Και τι λέμε τώρα. Γενική πολιτική παιδιά. Τι λέμε δηλαδή. Ναι. Λέμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι καταλαμβάνουν τα υπουργεία. Ναι. Άλλωστε τι περιμένουν. Λέμε, μητόμο περιμένει. Λοιπόν, είναι... καταλαμβάνουν τα υπουργεία και τα βάζουν. Αντί λοιπόν να εγκατασταθούν σε θέσει κλειδιά, όπω ζητάνε οι Γερμανοί, οι ειδικοί επίτροποι, ανεξάρτητα από την πολιτική εξουσία τη χώρα, το διαβάσαμε χθε τα αποσπασμάτα. Mm -hmm. Και προχθέ. Και το έχουμε σχολιάσει και το έχουμε αναδείξει. Όλοι οι άλλοι έχουν σιωπήσει για αυτά τα ζητήματα. Mm -hmm. Έτσι. Αναλαμβάνει ω δημόσιο υπάλληλο με την έκκληση του πολιτικού πόλου, mm -hmm. που εκφράζει πλέον το λαό και τη, διά, και τη διάθεση του λαού για μεγάλη αλλαγή στον τόπο του, έτσι. Και καταλαμβάνει την κρατική μηχανή. Γιατί? Γιατί είναι η ιδιοκτησία του λαού. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κ. Σαμαράς αυτό ή ο κ. Βενιζέλος ή ο κ. Κουβέλης. Είναι η διεκτυσία του λαού αφού την πληρώνει Βεβαίως. και υποχρεωμένα να, την, να τον υπηρετεί να το, να Από εκεί και, και πέρα η δουλειά, το ίδιο πρέπει να γίνει με τη ΔΕΗ Πολύ ωραία μας τα λέει ο κ. Φωτόπουλος Αλλά εγώ περιμένω να καταλάβει τη ΔΕΗ και να μην επιτρέψει, α πούμε, για παράδειγμα, τη διάλυση και το, το, το ξεπούλημά τη. Εγώ αυτό περιμένω. Αυτό είναι η γενική πολιτική απεργία. Καταλαβαίνω τι πόλει μου και τη χώρα μου. Και λειτουργεί αυτή υπέρ μου μέχρι να σηκωθούν να φύγουν αυτοί από την κυβέρνηση. Mm -hmm. Και να διαλυθεί αυτό το κολοβό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο βήμα είναι, από τη στιγμή που θα καταρρεύσει, και αυτό μπορεί, άμα το κάνουμε αυτό, μέσα σε μια εβδομάδα έχει λυθεί το θέμα. Έτσι. Από τι που θα καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Λέμε βεβαίω ταυτόχρονα ζητάμε και από τι ένοπλες δυνάμεις να παραμείνουν με το όπλο παραπόδα για οποιαδήποτε απειλία, εξωτερική απειλία εννοώ, μέσα στα στρατόποδα του. Το θέμα είναι ότι να μην είναι μπλάκο. οι ένοπλε δυνάμει. Για τι ένοπλε δυνάμει είμαι απόλυτο σίγουρο ότι θα υπακούσουν. Γιατί είναι η θέληση του λαού αυτή. Δεν είναι γενικά Βέβαια η αλήθεια δυνάμεις. είναι ότι αν υπάρξει μια τέτοια συμμαχία. Ε, δεν, είναι μια απλή, δεν είναι μια απλή μειοψηφία βεβαίως, Εσύ Εσύ είναι συντησική μειοψηφία γιατί δηλαδή, θα, δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή θα το διεξητεί και θα το διεξητεί στην πράξη όταν, βλέπω, όταν θα βλέπουν να καταλαμβάνονται οι πόλεις μία μετά την άλλη από τους κατοικού. και ξέρουν πολύ καλά και εγώ απευθύνομαι ειδικά στους κριτικούς οι κριτικοί έχουν μεγάλη παράδοση σε αυτήν την ιστορία για αυτό το λένε δημοκρατικόνισή. Δημοκρατικό νησί mm -hmm. όχι μόνο γιατί ξέρανε πως να αντιμετωπίζουν το, το, τον, τον Οθωμανό τύ με εξεγέρεις κάθε μια πενταετία σχεδόν. Έτσι. Γιατί ξέρανε και, μο... και πρώτοι φτιάξανε κλέφτα στα βουνά. Τους λέγανε χαΐνιδες. Και μετά όλοι yeah. οι πολυπηλάτες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά ξέρανε και οι υποχείες Δημοκρατίας το πώς σηκώνανε τον παϊράκι. Και... και διεκδικούσαν τα δίκαιά τους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με την... μετά την πτώση της Ελλάδας. 28 Οκτωβρίου δεν έχουμε. Έτσι. Μετά τη Ελλάδα. Τα πουλημένα τομάρια του πολιτικού συστήματο εδώ με πρώτο και κύριο του βασιλιά που την κοπανούσε μαζί με το χρυσό τη Ελλάδα, αυτό τον έννοιαζε. Πώ θα πάει το χρυσάφι να φύγει. Mm -hmm. Λοιπόν, take the money and run, αυτό το πράγμα τον έννοιαζε και αυτό ότι αγκλουθεμένο δεν θα μπορούσε να, να νιώθει και διαφορετικά. Επειδή ήξερε ότι η κριτική κριτικοί από μόνοι του ήταν σε θέση να κρατήσουν το νησί ελεύθερο απέναντι σε οποιαδήποτε εισβολή γερμανική, τι έκανε. Φρόντισε για να παραδοθεί το νησί να το δώσει στην αγγλική διοίκηση. Mm -hmm. Ξέρουν κριτική τι λέω και το, και το πόσο μάγκε είναι. Λοιπόν, μπορεί κάλιστα από την Κρήτη να ξεκινήσει η ανακατάληψη της Ελλάδα. Και ξέρουν τι λέω και τον τρόπο που έχουν σηκώσει, σηκώσει τον αγώνα κάτω στην, στην Κρήτη. Ξεκινάνε ήδη αυτή. Είναι η πατμών. Ήδη βρίσκονται σε, σε κίνηση. Η κοινωνία βρίσκεται σε κίνηση. Όποιο νομίζει ότι αυτέ τι ανοιχτέ επιστολέ τέλο είναι κάποιοι πε, περίεργοι γραφικοί που τα λένε και τα λοιπά και δεν έχει αντίκριμα στην κοινωνία θα εκπλαγεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνουν τη γενική πολιτική απεργία mm -hmm. μαζευόμαστε το Σύνταγμα και του απαιτούμε τα κλειδιά. Τα κλειδιά παιδιά. Σωστά. Έτσι. Και αν δεν τα δώσουν θα καταλάβουμε το Σύνταγμα. Το, το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο και τα άλλα δημόσια χτίρια. Δικά μα είναι. Οιδευση μα θέλεγο να βάλουμε φωτιά και ιστορία. Δικά μα είναι. Να γίνει κατανοητό τα λεμβολιά. Και ο πακούδα μα και ναι. πατερά μα και όλα αυτά τα πράγματα. Δικά μα είναι στο καζόμενου. Mm -hmm. Λοιπόν, και να του μάθουμε τι σημαίνει λακική η λαϊκή δικαιοσύνη. Και το πώς μπορούμε να λειτουργεί άψογα σε σχέση με τη δικαιοσύνη τη δοτη που έχουν φτιάξει αυτή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι πολύ απλό. Θα υπάρξει μια υπηρεσία κυβέρνηση. Mm -hmm. Προσωρινή δηλαδή, μια Βέβαια. προσωρινή κυβέρνηση, η οποία ναι, θα υποστηθεί από τι δυνάμει που έχουν που μπει μπροστά εκεί. για, για αυτή την ιστορία, ναι. θα προκηρύξει εκλογέ. Αυτή η προσωρινή ε, προεκλογική αγώνα καταρχήν. Ναι. Μια προεκλογική συζήτηση, να το πούμε έτσι, Σωστά. περίπου ενό εξαμήνου. Θα δούμε, αποφασίζεται εκεί πέρα. Ναι. ώστε να υπάρξει μια τρομακτική συζήτηση σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία γιατί σύνταγμα ναι. θέλουμε. Ναι. Έτσι και θα γίνει η εκλογή της συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Βάλε μια ανωτέλεια να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το διάστημα πριν φτάσουμε στην ε, συντακτική εθνοσυνέλευση η χώρα γιατί η χώρα ε, δεν είναι σε νορμάλ συνθήκες ναι. έχει κάποια προβλήματα τεράστια. Σου λέει ο άλλος τι μας λες τώρα κύριε Καζάκη. Έξι μήνε θα κάνουμε διάλογο θα έχουμε να φάμε για έξι μήνες, θα Ωραία. έχουμε μισθούς, Αχα. θα έχουμε υγεία, θα, έχουμε... θα έχει διαλυθεί η χώρα. Οι δανειστές μας, τα χρέη μας, ε, δηλαδή πώς θα, πώς, πώς θα ζούμε στην καθημερινότητά μας. Καταρχήν, όταν γίνει... καταρχήν με την πράξη αυτή ο ελληνικός λα... λαός δηλώνει ότι σταματά να πληρώνει το χρέο. Άρα αυτέ τι πολιτικέ δυνάμει θα έχουν συμφωνήσει σε 4-5 πράγματα. Ναι. Άλλωστε λίγο πολύ το λένε όλοι. Ναι. Το λένε όλοι. Απλά αλλά θα έχουμε συμφωνήσει Ωραία. και θα κάνουμε Απλά ενδιαφέρουμε ω προ το λέει ο Μορατόριου το λέει δηλαδή. ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώ ενώ είναι μια φόρμα. Ο κύριο Καμένο λέει για Ελέξη, εγώ δεν ξέρω ναι. τι λέει ακριβώ. Ναι. Ε, το κουκέ λέει μονομεριά διαγραφή και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σταματάμε. Και βάζουμε συζήτηση στο λαό να δούμε ποια λύση προτείνει. Και είναι εφικτή. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η μοναδική λύση είναι αυτή που τεκμηριωμένα συζητάμε από το 10 και μιλάμε με μια αναγνώριση του χρέου και όλα αυτά τα πράγματα ναι. και είναι και η μόνη εφικτή. Γιατί προβλέπεται από το Διεθνέ Δίκαιο και τι Διεθνεί Διαδικασίε. Όλα τα άλλα, μορατόριουμ, μου και όλα αυτά τα πράγματα είναι φαντασιώσει. Δεν προβλέπονται από, από, από τι Διεθνεί Διαδικασίε, τη Διεθνή Πρακτική δηλαδή, ούτε από το Διεθνέ Δίκαιο. Αυτό είναι φαντασιώσει. Λοιπόν, Μπορούμε mm. όμω να αποφασίσουμε, ο λαό δεν παιδιά. Όχι, ναι. λοιπόν, Εδώ... δηλαδή μην τρελαθούμε. Δηλαδή. Και δεύτερον, η διαχείριση του κράτου την mm. αναλαμβάνει ο λαό. Mm. Τι σημαίνει αναλαμβάνει ο λαό, mm. Σημαίνει πολύ απλά το τι θα γίνει, α πούμε, στην πρόνοια. Ξέρουν πολύ καλά αυτοί που είναι μέτοχοι τη πρόνοια, όπω και οι διαχειριστέ τη. Ξέρουν, mm. έχουν προτάσει. Mm. Μπορούμε να τα βάλουμε. Φυσικά, δεν θα το εφαρμόσουμε μνημόνιο. Φυσικά, τα λαμόγια θα κάνουν. Τα δύνατα δυνατά να μην συμβεί αυτό. Γι αυτό γιατί θα του πάρουμε. Μαραμάζωμα. Υπάρχει το εξή. Υπάρχουν κάποιε δυνάμει του συστήματο. Ακόμα και αν έρθουμε σε μια συνεννόηση με το στρατό. Θέλω να πω ότι μου ότι δεν έχουν ένα κομμάτι δικό του. Και δεν θα, θα προσπαθήσουν. Θα προσπαθήσουν. Ε, θα προσπαθήσουν. Ε, με δεν θα είναι ένας με μια περίπατο. Με μια διαφορά. Για να κάνουν οτιδήποτε. Ναι. Χρειάζονται κόσμο. Ναι. Εάν δεν τον έχουν τον κόσμο αυτόν. Το μόνο που θα κάνουν να γαδιίζουν. Δείτε τι γίνεται στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Μόλι χθε το βράδυ έτσι, μου ήρθε ένα email από την Πορτογαλία ναι. από δυνάμεις δηλαδή που ηγούνται το κίνημα της Πορτογαλίας και λένε μπήκε το δεύτερο, μπήκαμε στη δεύτερη φάση. Ναι. Δηλαδή στην Πορτογαλία η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Ναι. Τη διακυβέρνηση της χώρας την έχει αναλάβει ο λαός. Mm -hmm. Η κυβέρνηση διακοσμητική. Απλά κρατιέται εκεί πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει αυτή η ιστορία κτλ. Mm. Με διαδηλώσει, ιστορίε κτλ. Λοιπόν, και μέχρι τώρα το πολιτικό αίτημα του κινήματο ήταν σηκώδε φύγετε, Εσείς και η Τρόικα. Παρ' αυτά, η αντίδραση του διεθνούς περιβάλλοντος είναι απόλυτη σιω... Σιω... σιωπή. Mm -hmm. Έχετε δει δηλώσει ο Λιρέν, Μπαρόζο, Μέρκελ για την Πορτογαλία. Κουβέντα. Κουβέντα. Η κυβέρνηση έχει πάρει. Σε τακτική, σε, σε, σε, σαν τακτικός ελιγμός πήρε όλα τα μέτρα που είχε εξαγγείλει στα πλαίσια του μνημονίου. Αυτά που ήταν απέτηση τη Τρόικα και των uh, Βρυξελών. Υπήρξε καμιά απειλή προ την Πορτογαλία, όχι. Γιατί ο λαό απάντησε: Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει τα μέτρα πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει να εξαφανιστεί και στο, εσύ και όλο το σόι. Εννοώ το πολιτικό σόι. Ναι. Όλε οι πολιτικέ δυνάμει που αποδέχτηκαν την Τρόικα και τα μνημόνια πρέπει να εξαφανιστούν από αυτό τον τόπο. Συμπεριλαμβανομένου και τη αριστερά, η οποία συνένεσε στα μνημόνια. Λοιπόν, στην Πορτογαλία συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό λέει ο λαό τώρα. Και ότου θαύματο κανένα δεν τολμάει να απειλήσει την Πορτογαλία, έστω και φραστικά. Προσέξτε, έστω και φραστικά. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί λένε: Δεν ξέρω εγώ, άμα το κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου, θα μα χυμίξουν όλοι. Θα τρέμουν πάνω του όταν γίνει αυτό. Γιατί αυτή είναι μια θριαλίδα και για τη δική τους χώρα. Και δεν θέλουν με κανένα τρόπο, έστω και με δηλώσει και με πράξεις, να στρέψουν την προσοχή του Γερμανού πολίτη, του Γάλλου πολίτη ή των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωζώνης στο τι κάνουν οι Έλληνες όπως τώρα mm. δεν το κάνουν για τους Πορτογάλους. Γιατί του λένε καθόμαστε σαραμένα κάβουρα. Για φαντάσου κάποιο να ρίξει μια, μια σπίθα εκεί θα γίνει. Λοιπόν, το δεύτερο που έγινε ήταν χθε το πρωί ανακοίνωση του ΔΝΤ ότι παρά το γεγονό ότι έχουν πάρει πίσω όλα και το γεγονό ότι το μνημόνιο δεν εφαρμόζεται κατά πέτσι του λαού, αυτοί θα δώσουν τη δόση κανονικά. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εμεί εδώ παίρνουμε τα πάντα, κάνουμε όλα τα μέτρα Α, και ακόμα η δόση από το καλοκαίρι να τη δούμε. Γιατί έχουν του δοσύλλογου. Λοιπόν, άκου να, λοιπόν, να δει τώρα τι γίνεται. Η δόση δίνεται για να βγει η κυβέρνηση των μπλοκ των πολιτικών δυνάμεων που έχουν συμφωνήσει το μνημόνιο να, να δείτε «Να ρε παιδιά, πήραμε τα λεφτά, μην, μην φωνάζετε, θα εγώ. τα μοιράσουμε στο λαό, να. ώστε ο κόσμος να υποχωρήσει». Χθε αργά το βράδυ, λοιπόν, η απάντηση του λαού, των κινημάτων δηλαδή λοιπόν, που ηγούνται αυτής της ιστορίας, θα σηκωθείτε να φύγετε και θα πάμε σε συντακτική έθανο και ο λαός θα αποφασίσει αν θα μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα έχει ευρώ και τι σύνταγμα ή τι κρά Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό γίνεται στην Πορτογαλία ε, ε, μέλος, χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αυτό έτσι, έτσι, έτσι ότι δεν γίνεται δεν κάπου Δεν έχει δεν το σύμπαν. Δεν, δεν έχει βουλιάξει η Ευρώπη. Ναι. Η Πορτογαλία εξακολουθεί να δουλεύει και από φίλου ή γνωστού που έχω τυχαίνει να έχω, είτε Πορτογάλου είτε Έλληνε, μου λένε ότι είναι η πιο ωραία περίοδο τη ζωή του. Γιατί. Θα έχουν πάρει μόνο, ανάσα, θα κάνω... Όχι το μόνο το... αυτό το πράγμα. Ε, oh. Είναι αγκαλιασμένοι στου <laughs> δρόμου. Δηλαδή <laughs> ναι. ζουν σε μια περίοδο που θα διδημούνται ανεξάρτητα από το που θα οδηγήσει, αν θα οδηγήσει νίκη ή όχι. <laughs> ναι, Εξαρτάται και... αποκλειστικά αν θα κρατηθεί η ομοψυχία του λαού <laughs> και, το <laughs> εν, και το ενωμένο ενω... με τον πετσμό Αυτό μόνο. Αν δεν διασπάθηστε, δηλαδή... Τον Μέχρι πρέπει... που είναι αποφασισμένοι να το φτάσουν αυτό, και να πάνε, λοιπόν, ας πούμε. Αυτό προτείνουμε και εδώ. Mm -hmm. Και για να το κάνουμε να εμψυχώσουμε τον κόσμο, πρέπει να δείξουμε, να δείξουμε εμείς, οι πολιτικέ δυνάμεις δηλαδή, να δείξουν ομοψυχία mm -hmm. οι Μεγάλη Α Και διάθεση συνολικής δείξης με, καθεστη... με το καθεστημένο. Ωραία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε και ε, τίτλους ειδήσεων για να γυρίσουμε γιατί είμαστε σε κρίσιμο σημείο. Να πω ότι εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που έχετε για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό για το βιβλίο, στην κλήρωση που θα γίνει μετά τις 2 για την ελληνική ποπια 5 αντίτυπα του Δημήτρη Καζάκη. Μπορείτε βέβαια να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας Μέσω SMS γράφετε ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ. Μαζί σα έω και 2.30 θα είμαστε Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα σε μια εκπομπή σήμερα εορταστική. Ε, μιλάμε για την πορεία του, προς την, σε, μια εθνοσυνέλευση, σε μια συντακτική Εθνοστηνέλευση Έχουμε αναφέρει πολλά στοιχεία Έχουμε μείνει στο κομμάτι όπου οι πολιτικές δυνάμεις Έχουν ενωθεί Ενώ πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν σήμερα στο κοινοβούλιο mm -hmm. ε, Και στηρίζουν φυσικά Την έξοδό μας από το μνημόνιο Και από αυτό τον, το δρόμο ε, που Το μόνο που κάνει Είναι να θέτει τη χώρα μας Υποξένη κυριαρχία και όλα τα άλλα βέβαια έρχονται στη συνέχεια όταν μπαίνει σε ξένη κυριαρχία. Άρα αυτέ οι δυνάμει έχουν ενωθεί με το λαό, ε, είναι η πλειοψηφία και μετά μέσα από την γενική πολιτική απεργία που έχουμε εξηγήσει πώ θα συμβεί και τι σημαίνει αυτό, ε, έρχονται πια σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Μέσα από αυτέ τι πολιτικέ δυνάμει έχει βγει αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δίνεται ένας χρόνος, λοιπόν, ένα χρόνο λοιπόν, ένα χρονικό διάστημα. Σε έτσι. συνεργασία με του φορεί του λαού, Στι ναι. οργανώσει του δηλαδή. Ναι. Έτσι. Διοικεί το κράτο μέχρι ότου και σε συνεργασία άμεσα με, με τον λαό. Δηλαδή, οι ζητήματα ας πούμε, που είναι ε, κορυφαία πολιτική σημασία είναι εύκολο να, τεθεί, να τεθούν σε ψηφοφορία ή άμεσα ας πούμε, για να κινηθούν σε ζητήματα αυτά. Mm -hmm. Λοιπόν, mm -hmm. με γενικό διάλογο που επιβάλλεται, πολιτικό διάλογο, δηλαδή τέτοιο που να είναι σώτιμο με, με βάση τι και τα γνωστά δηλαδή. Mm -hmm. το, και ο στόχος είναι να επανεθεμιλιωθεί το ελληνικό κράτος και ο τρόπος ο μοναδικό τρόπο για να μπορέσει ο λαός να αποφασίσει τι κράτος θέλει δηλαδή στη βάση του ποιού από το θεμελιώδη νόμο από το σύνταγμα δηλαδή ναι. είναι να αποφασίσει αυτοπροσώπως ο δηλαδή... μόνος τρόπο για να αποφασίσει ναι, αυτό είναι, είναι... είναι η συντακτική έθνοσυνέλευση αυτοπροσώπως κάτσε διότι τώρα μιλάμε για 10 εκατομμύρια κόσμο. Ε, όταν έγινε ας πούμε Εθνοσυνέλευση το 1821 Μιλάγαμε για πολύ πιο λίγο Όχι, όχι, μίσο ε, καταρχήν, Δεν είναι το ίδιο, εντάξει. Ναι. Οι πραγματικέ εθνοσυνελεύσει έγιναν μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτου. Οι επαναστατικέ εθνοσυνελεύσει ήταν τύπη εθνοσυνελεύσει. Οι προύγοντε και οι οπλαρχηγοί όριζαν ποιο θα του εκπροσωπήσει και τέλειω κυρίω η Κοτσαπά. Λέω επειδή με, αριθμητικά ήθελα να, να δώσω τώρα. Μπορεί να σου πει ο άλλο, αλλά επειδή είμαστε 10 εκατομμύρια. Πώ θα γίνει η εκπροσώπηση σε αυτή την εθνοσυνέλευση. Καταρχήν έχει, έχει σημασία να δούμε το εξή. Να διαβάσουμε ένα. Απόσπασμα για το πώς γίνεται μια εθνοσυνελεύση ναι. από έναν ε, ε, συνταγματολόγο ε, της, ε, το, το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφορεί τον Οκτώβριο του 1922 περί εθνοσυνελεύσεως. Λοιπόν, το συγκεκριμένο λέει το εξής ότι δεν υφίσταται, δεν μπορεί να νομοθετεί για τα πάντα μια βουλή. Επί ναι. ζητημάτων πρέπει αυτοπροσώπως ο λαός. Και αναφέρει το εξή παράδειγμα. Λέει, «Ο λαός είναι διαρκής κυρίαρχος των προϊόντων της τελήσεώς του, ή ήτι, ήτις δεν πάβει και όταν δεν τον ερωτά το δημιούργημά τη η βουλή, ή και ήτι δε γνώμη τάφης, η δεδηλωμένη γνώμη τάφτης, η φυσταμενη κυβέρνησης». Με άλλα λόγια δηλαδή, ο λαός ασκεί την κυριαρχία του και κατά τη διάρκεια της Βουλής και της οποιασδήποτε κυβέρνησης, το οποίο είναι προϊόν της δικής του θέλησης. Mm -hmm. Έτσι. Όταν εις τα της Βουλής ο λαός σιωπά και η σιωπή του δεν είναι συνέπεια δουλικής έξεως, τεκμέρεται η λαϊκή συγκατάνευσης, απαράλλακτα όπως η του κτηματίου σιωπή, ομολογεί πω την υποτουεπιστάτω του καλή διαχείριση των προϊόντων, των αγρών του και τη καλλιεργία αυτών. Δηλαδή, όταν σιωπά και δεν βγαίνει στου δρόμου να διαδηλώνει όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, σημαίνει ότι συνενεί. Αλλά όταν βγαίνει στου δρόμου και ματώνει διαδηλώνοντα, σημαίνει ότι αυτή η Βουλή, ολόκληρο το καθεστώ που είναι δημιούργημα τη δική σου θέληση, δεν μπορεί να υφίσταται πλέον. Όπω λέει ο επιστάτη, έτσι είναι οι βουλεύτες, του αφεντικού, το αφεντικό είναι ο λαός, δεν πάει αν του και θέλει το κεφάλι του. Έτσι. Και λέει, αλλά και αν ο εμπιστάτης, εξυμφέροντος του διοκτήτου, έσπευσε να προβεί εις τη αυτήν πράξη, σε κάποια πράξη δηλαδή, προβλέποντας το συμφέρον του λαού, να. λέει, δεν παραλείπει να ζητήσει τι του κυρίαρχου έγκριση. Σημαίνει δηλαδή, ότι αν πράξει κάτι το οποίο θίγει θεμελιώδη συμφέροντα του ίδιου και το κάνει καλό, δεν σημαίνει ότι επειδή το κάνει καλό και το κρίνει αυτό ότι το κάνει καλό, δεν ζητάει την έγκριση του κυρίαρχου, δηλαδή του το, το αφεντικού, το που συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο λαό. Και οφείλει να το κάνει είτε με δημοψήφισμα, είτε με λαϊκή ετοιμιγορία, κατευθείαν. Να. Ακόμη και αν θεωρεί το κοινοβούλιο ή η κυβερνηση ότι πράττει καλό. Έτσι. Λέει. Η Βουλή λέει και διαμένουν τα εκτελεστικά όργανα, οι Υπουργοί αρκεί η έγκριση τη Βουλή όπω νομο, νομιμοποιεί η θόση παγίω τα υπ' αυτών εκδοθέντα νομοθετικά διατάγματα. Για του Υπουργού λέει και την κυβέρνηση που αρκεί η Βουλή. Αλλά η Βουλή δεν νομοθετεί θεμελιωδό. Δηλαδή όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού. αντιπροσωπεύει τον κυρίαρχον πολίτη λαών μέχρι σωρίων πέραν των οποίων φύγεται η αναπαλωτρίωτος λαϊκή κυριαρχία ή τις δεν παρίσταται άλλος ή αυτοπροσώπως. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή όταν φύγει τα βασικά κυριαρχικά δικαιώματα του λαού που είναι το δικαίωμα στη ζωή, την ειδική του, την επιβίωση, την ευημερία του τα βασικά κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κυριαρχία του στον τόπο του, ότι αυτός ο τόπος το ανήκει δικαιωματικά, σημαίνει ότι η Βουλή αυτή δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται παρά μόνο εάν το θελήσει αυτοπροσώπως ο ίδιος ο λαός. Μάλιστα. Αυτοπροσώπως αυτό... τώρα πώς γίνεται για αυτό... αυτό... τις συντακτικές αυτοκουστά... εθνός Η συντακτική συνέλευση και μάλιστα λέει ε, λέει ο σταυματολόγος ουδέν δίκαιον κολλή των κυρίαρχων εν τη συντάξη του νέου καταστατικού χάρτου των θεμελιωδών νόμων του προς διαυκόλυνση του να ερωτηθεί πόσο θέλει να εκλέξει δεν υπάρχει δίκαιο που να δεσμεύει το λαό προκαταβολικά το τι θα κάνει στην ιθινοσυνέλευση του και πόσο θα εκλέξει δια τούτο Εκλέγει, «Εκλέγει όσον ίοντε πλίωνας είναι έκαστος των εκλεγέντων αντιπροσώπων, αν, ε, ο, το, τον εκλεγέντων, αντιπροσωπεύει ο λιγοταίους πολίτας και συνεννοείται καλό περί της θελήσεώς και λάβει τα σεντολάστων για να είναι σωστός πληρεξούσιος». Δηλαδή, πρέπει όσο το δυνατόν να είναι περισσότεροι εκλεγμένοι εθνοσύβουλοι ώστε να έχει μικρότερο εκλογικό σώμα στο οποίο να αναφερθεί για να πάρει τις εντολές του και να α, τις εκπροσωπήσει στις συντακτικές εθνοσυνελεύσεις. Γι' αυτό οι λαϊκές εθνοσυνελεύσεις οι συντακτικές εθνοσυνελεύσεις έχουν πολύ μεγάλο αριθμό εθνοσυνεβούλων. Έθ... Έτσι. Ε, για να είναι και αντιπροσωπημένοι. Μπορεί να είναι ας πούμε 2.000 ή 4.000 εθνοσυνεβούλοι. Πάντα εκλεγμένοι σε με ισότιμο τρόπο να. και με τρόπο τέτοιο, ώστε η ψήφος για τον καθένα να είναι ίδια ακριβώς για όλους ναι. Λοιπόν έτσι ώστε η, ο προσδιορισμός εκλογικής περιφέρειας να είναι όσο το δυνατό πιο μικρός ώστε ο, ο, οι σύμβουλοι που θα διαγωνιστούν για να εκλεγούν για την α, Εθνοσυνέλευση να μπορούν να έχουν άμεση υποφή με, υποφή με τις εκλογίες τους και έτσι να μεταφέρουν όσο πιο πιστά μπορούν την, τις εντολές του. Σωστά σε αυτό κάλλιστα μπορούμε στο καταστατικό χάρτη, ναι. γιατί όλα αυτά θα γίνονται δημόσια και όλα αυτά θα πάμε ακόμη και στην έθνο συλλέψη, ναι. θα γίνεται δημόσια, μπορεί να το παρακολουθήσουμε στο διαδικτύου, ιστορία κτλ. Να παρεμβαίνει ακριβώ και ο ίδιο ο πολίτη και, και ο εκλογέας Δηλαδή όταν βλέπει τον, τον σύμβουλο που είχε κλέξει να λέει άλλα ντάλλων σε σχέση με το τι γίνεται, που... θα μπορεί ναι. να παρεμβαίνει άμεσα ας πούμε, η, η εκλογή του, α πούμε με διαδικτύου όταν το βλέπει και να ανακαλεί τον, τον εθνοσύμβουλο. Mm -hmm. Δηλαδή, έχουμε πλέον τέτοι, τέτοι, τέτοιε δυνατότητε από την άποψη τη τεχνολογία. Τι δυνατότητε έχουμε. Θεωρεί ότι ο ελληνικό λαό έχει αυτή την νοοτροπία. Δηλαδή, ξέρει, είναι μακριά εδώ και πολλά χρόνια και δεκαετίε, δεν ξέρω από πότε, από θέμα της, αυτή τη άμεση δημοκρατία. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Αν δεν έχει ο ελληνικό λαό, ποιο τον έχει. Εγώ ξέρω ότι το πολιτικό καφενείο εδώ ιδρύθηκε. Mm -hmm. Και δεν μιλάμε τώρα για τι εκκλησίε του Δήμου και όλα αυτά τα, στην αρχαιότητα που είναι ξεχασμένα. Mm -hmm. Μιλάμε για το πολιτικό καφενείο. Εδώ υδρύχει. έτσι Όταν οι Γάλλοι α, Θέλησαν να φτιάξουν καφενείο Και να έχει πολιτική, ναι. Καφενείο πολιτική ζύμωσης ναι. Πού πήγανε και το φτιάξανε Στην Ελλάδα Το καφενείο είναι ωραία η Ελλάς Οι ναι. Γάλλοι το φτιάξανε εδώ Στην ναι. ε, όλου ήταν ναι, ναι. Λοιπόν και εκεί ζυμωνόταν ολόκληρη η Αθήνα Πολιτικά ναι. Λοιπόν μην τρελαθούμε Αν το καφενείο ο καφενές... ε, Εννοείς δηλαδή υπάρχει μέσα μας ήταν στοιχείο. Είναι εγώ, μεγάλωσα, μας. εγώ μεγάλωσα ακόμη και μέσα μέχρι το, το Λύκειο, θυμούμενο την Λαϊκή Βουλή στο Ζάπιο ή πηγαίνοντα σε συγκεντρώσει που γίνονταν ανά την πόλη, στου ελεύθερου χωρους τη πόλη, mm -hmm. όπου ο άλλο έλεγε: αμα μα γίνομαι, εγώ πρωθυπουργό, δεν γέραν τάνα τι θα Αυτή η διάθεση του να λε: Εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Αυτό είναι καλό. Μπορεί να το κοροϊδεύαμε και δεν την παραμεταδοτήσαμε γιατί το θεωρούσαμε δεδομένο. Όχι ότι δεν θα γίνει πρωθυπουργό, ότι είναι παιδί μου εντάξει να μου. Λοιπόν όλοι μπορούν να γίνουν πρωθυπουργοί. Yeah. Αυτό είναι θετικό. Είχε μια κοινωνία πάντα που όλοι θέλανε να γίνουν πρωθυπουργοί. Αυτό είναι ο, η πεμπτουσία τη δημοκρατία. Σωστά. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα βεβαίω ακολούθησε η πολιτική εκμαυλισμού τη ελληνική κοινωνία. Αλλά έχει αρχίσει και ξεσκώνεται πλέον η κοινωνία. Αρχίζει πνέι με νέα απέναντι στο πολιτικό σύστημα και ξέρει πολύ καλά ότι πρέπει να διορθώσει πολλά κακοσκήμενα. Παράδειγμα είναι το σύνταγμα που κατατέθηκε στην Ισλανδική Βουλή μόλις πρόσφατα, mm -hmm. έτσι, το οποίο το φτιάξανε απλοί πολίτες έχει σημασία να το δούμε εδώ. Παρά και ενάντια στο κοινοβούλιο του, mm -hmm. <laughs> λοιπόν, όταν το 2008 έπεσε η κρίση στην Ισλανδία με τι τράπεζε, όλα αυτά που έχουμε πει, ξεκίνησε από το 2010 μια λαϊκή εθνοσυνέλευση. Λαϊκή εθνοσυνέλευση τι έγινε. Εκλέξανε ένα συνταγματικό συμβούλιο mm -hmm. από 25 άτομα, τα οποία ήταν εκλεγμένα με βάση την εμπειρία του, την νομική, αλλά και ταυτόχρονα εκλεγμένα από του πολίτε mm -hmm. απευθεία, που θα προείδρευαν των διαδικασιών συγκρότηση νέου συντάγματο ε, από του πολίτε τη Ισλανδία. Η συζήτηση έγινε διαμέσου τη κοινωνική λεγόμενη δικτύωση, δηλαδή το facebook, το twitter, Φωστά. το internet τα δηλαδή. λοιπά. Μέσω του συγκέντρωσαν όλε τι προτάσει από του πολίτε. Ναι. Έτσι. και διατύπωσαν ένα, συντακτυ... ένα συνταγματικό χάρτη. Mm -hmm. Ο συνταγματικό χάρτη, από ό,τι φαίνεται, είχε ορισμένα πολύ λεπτά ζητήματα. Βεβαίω εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συνταγματικό χάρτη μια χώρα εκφράζει του κοινωνικού σχετισμού δύναμη και τι ιστορικέ καταβόλε. Το Σύνταγμα τη Ιλλανδία, mm -hmm. το, το προηγούμενο, τώρα αυτό θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πού... Σύνταγμα, είναι του 1944. Το 1944 για πρώτη φορά η Ισλανδία απέκτησε την ανεξαρτησία της για την περίπτωση ήταν αναπικία της, της Δανία. Mm -hmm. Και δημιούργησε ένα σύνταγμα το οποίο στην πραγματικότητα ήταν ένα σύνταγμα κατ' ουσία, ε, ήταν μια αντιγραφή του, ε, ε, δανει, ε, του Δανέζικου Συντάγματος με μια σειρά όμως πολύ σοβαρές διακρίσεις. Δηλαδή δεν είχαν όλα τα κόμματα την ίδια μεταχείριση. Δεν είχαν όλοι κάτοικοι την ίδια μεταχείριση. Οι ηθαγενείς ναι. Δεν είχαν καν δικαίωμα ψήφου. Τώρα του δίνει δικαίωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλα πολλά ζητήματα. Έτσι. Μόνο οι Ευρωπαίοι, να το πούμε έτσι, επίκοι, είχαν δικαιώματα ψήφου και άλλα τέτοιε ιστορίε που, κατα... που είναι η καταγωγή τη Ευρωπαϊκή Απικιοκρατία. Mm -hmm. το, το καινούριο συντάγμα, όμω, έχει... πέρα από το ότι αυτά που τσέκηγαν, πώ αποφασίζει η Βουλή, τι κάνει ο πρόεδρο τη κάνει... που του καίγανε γιατί mm -hmm. τα είδανε μπροστά του, οπότε έχουν πολύ ανεπτυγμένα τα κομμάτια αυτά. Έτσι, υπήρχαν και ορισμένα ζητήματα που διχάζανε την, α, τον κόσμο. Είδαν δηλαδή η Επιτροπή, το το, η Συνταγματική Επιτροπή, απλοί πολίτε ήταν αυτοί. Ήτανε ας πούμε ότι από τα μηνύματα που παίρνανε ήταν μοιρασμένα τα πράγματα για ορισμένα κομβικά ζητήματα. Μεγάλης, μεγάλων αλλαγών. Λοιπόν, εκεί τι κάνανε. Κάνανε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα λοιπόν αξίζει τον κόπο να το δούμε, που έγινε, ήταν το εξής. Πρώτον, παρουσία, είχε οκτώ ερωτήματα, συγγνώμη, οκτώ ερωτήματα, όχι, λάθος. Έξι ερωτήματα, τα οποία, στα οποία μπορούσαν να απαντήσουν οι, οι πολίτες, οι πολίτες με ένα ναι ή με ένα όχι. Να. Τα έξι τα, τα αυτά ερωτήματα αφορούσαν, πρώτον, θέλετε οι, τις, οι προτάσεις της Συνταγματικής Επιτροπής να διαμορφώσουν τη βάση του νέου συντάγματος που θα ψηφιστεί από το λαό των ίδιων θα ψηφιστεί παράλληλα με τις εκλογές του νέου κοινοβουλίου που θα γίνει την Άνοιξη έτσι στο ερώτημα αυτό απάντησε, απάντησε το 65,9% ναι mm -hmm. δεύτερο ερώτημα στο νέο σύνταγμα θέλετε οι φυσικοί οι φυσικές πλούτοπαραγωγικές πηγές της Ισλανδίας να αποτελούν ιδιωτική περιουσία ή να ανακηρυχτούν σε εθνική περιουσία. Σε αυτό το 81% απάντησε ναι. Δηλαδή να εθνικοποιηθούν Εθνικό. όλοι οι φυσικοί πόροι της Ισλανδίας. Ναι. Από τα, τα ψάρια στις θάλασσες που ψαρεύονται λοιπόν στην ε, νομ, ε, προς την εθνική επικράτεια της Ισλανδίας ναι. και στην ΑΟΣ της, έτσι, μέχρι το γεωθερμία, τα πάντα. Αέρας, ήλιος, υπέδαφος, τα πάντα. Εθνικοποιήθηκαν mm -hmm. αυτά. Θα, εθ... θα εθνικοποιηθούν με το, με το νέο συντάγμα. Τρίτο ερώτημα. Θέλετε στις προβλέψεις του νέου συντάγματος να, ε, ε, να εγκαθιδρύεται εθνική εκκλησία της Ισλανδίας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα υπήρχε το ζήτημα της επίσημης εκκλησίας της Ισλανδίας. Υπήρχε επίσημη εκκλησία. Και εκεί ήταν διχασμένη η Ισλανδική mm -hmm. για το νέο σύνταγμα. Να, θεσμί, να θεσπίζει η επίσημη εκκλησία ή να πάει με το πρότυπο των μεγάλων δημοκρατικών συνταγμάτων από τη Γαλλική Επανάσταση, όπου το ανεξήθρισκο δεν θέσπιζε επίσημη εκκλησία. Την Ευαγγελική συγκεκριμένα έχει ναι. η Ισλανδία. Λοιπόν, το 57,4% είπε ναι, το 42,6% είπε όχι. Βλέπεις, ας πούμε, πώς... Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ναι. ναι. Αποφασίζει ο λαός σε ένα τόσο που είναι δικό, Και για μας. Α, το, το ζήτημα αυτό είναι και για μας ένα θέμα Εναι. τεράστιο. Και αντί να σκοτωθούμε μεταξύ μας, που να ο λαός. Ναι. Και να αποφασίζει ο λαός, βεβαίως, το Σύνταγμα, αν το δείτε μέσα, δίνει ελευθερία προσελητισμού, ελευθερία... Βεβαίως, είναι... Παρ' όλα Ισλανδία. Κατά το που θα έλεγα το Ρεπαραστατικό Σύνταγμα, το Απεραστατικό οι Συντάγματα είναι ανεξίθεσκα συντάγματα mm -hmm. στην Ελλάδα, mm -hmm. αλλά θέσπιζαν επίσημη Εκκλησία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέσσερα, θα θέλατε να, να δείτε μια πρόβλεψη στο νέο σύνταγμα που να επιτρέπει ε, περισσότερους βουλευτές στην, ε, βουλ, στη Βουλή της Ισλανδίας από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα είναι ε, 63 mm -hmm. οι mm -hmm. βουλευτές. Mm -hmm. Ναι, γιατί και 20... σε εμά γίνεται μια συζήτηση, αλλά προ το ανάποδο. Ναι. Μα άρα, τι δηλαδή και Πάντα ναι. τα αντιπροσωπευτικά όργανα πρέπει να αυξάνουν τον αντιπρόσωπο. Ναι. Για να μειώνεται η εκλογική περιφέρεια. Ναι. Δηλαδή, άρα, δηλαδή, το άμεσο εκλογικό σώμα οποίο Το οποίο αναφέρεται ο αντιπρόσωπο. Σωστό. Γιατί όσο μεγαλύτερο τώρα είναι, τόσο πιο αποστασμένο είναι ο αντιπρόσωπο από τι εκλογέ του. Γιατί μετά είναι μικροί τοπικοί μονάρχε, ναι. οι οποίοι. Και βέβαια, δύσκολο Με μια εξουσία. Είναι δύσκολο ναι. από και πέρα και να επιβάλλει και άλλου τύπου δημοκρατικά μέσα ελέγχου των αντιποσώπων όπως ανάγκληση κτλ. τα λοιπά. Αυτή είναι μια ωραία απάντηση σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ και καιρό ότι αν μειώσουμε το πολιευτές η συρρήκνωση των αντιποσώπων σημαίνει ότι είναι πιο μας, ολιγαρκικό ναι, το πολίτευό μας. Λοιπόν, ε, απάντησε το 76,4% θετικά. Mm -hmm. Θα θέλατε να δείτε μια ε, ε, πρόβλεψη στο νέο σύνταγμα ώστε να δίνει ίδιο ειδικό βάρος σε όλους τους ψήφους που κατά τη διάρκεια τη για τους εκλεγμένους όπως ναι. του, ε, του κράτου. Δηλαδή τι σημαίνει. Μέχρι τώρα το Σύνταγμα έλεγε ότι όπως ο νόμος ορίζει. Ναι. Σήμαινε δηλαδή ότι η κυβέρνηση έφτιαγε τον εκλογικό νόμο τη αρισκέας της και ε, έκλεβε τους ψήφους. Όπως γίνεται και εδώ. Mm -hmm. Με τα διάφορα εκλογικά συστήματα. Λοιπόν, ε, το 56,2% απαντάει θετικά. Μάλιστα. Θα θέλατε να δείτε μια πρόβληση στο νέο Σύνταγμα. Ότι να θέλετε να θέλατε, βλέπετε στο, στο νέο Σύνταγμα ε, ε, ώστε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος να μπορεί να απαιτήσει να τεθούν ζητήματα σε ψηφοφορία ή σε άμεση ψηφοφορία τη Βουλή ή σε δημοψήφισμα το 70,8% απαντάει θετικά. Μάλιστα. Εδώ έχει ενδιαφέρον. Έχει Μ' αρέσει τώρα... πάντως αυτής, ότι η κάθε ερώτηση έχει μια, ένα και ένα διαφορετικό ποσοστό. Δηλαδή ναι. δείχνει πόσο ότι ε, νομίζεις, οι πολίτες, ποσοστά, το Άγλυς... εκλογικό σώμα που έχει πάει εκεί, ε, δεν είναι, γιατί καμιά φορά θεωρείται ότι όλοι δεν είναι, είναι μπλοκ, μπράβο. Δεν είναι Αλλά για τα ποσοστά αυτά που λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το equal weight και τα λοιπά, ας πούμε, mm -hmm. και το ειδικό βάρος των ψήφων που έχει μεγαλύτερο ποσοστό προς το, δεν σημαίνει όλοι ότι είναι υπέρ του να έχει ενισχυμένε αναλογικέ όχι, έχουν πιο ριζοσπαστικές προτάσεις Μάλιστα. από το Σύνταγμα. Η πρόταση Συντάγματος είναι μια μετριοπαθέστατη πρόταση αστικής δημοκρατίας που έχει όμως κάποια ενισχυμένα πρόταγματα σε σχέση με το εκλογικό Παπά, σώμα. νομίζω ότι δώσαμε μια πολύ έτσι, ισχυρή γεύση ε, και λόγω χρόνου αλλά και γιατί μα περιμένει μια κλήρωση. Όχι πρε... μόνο, εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω. Ναι. Μόνο ένα πράγμα σε σχέση με το Σύνταγμα, δεν θα το αναλύσουμε τίποτα ναι. Σύνταγματος Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικό λαό είναι έτοιμο να φτιάξει ένα Σύνταγμα που να του βάλει τα γυαλιά. Mm -hmm. Τι σημαίνει πραγματικά Δημοκρατικό Σύνταγμα. Ναι. Με κληρωτού, μέσα με ιστορίε κλπ. Γιατί μα δίνεται αυτή η δυνατότητα, έχουμε την κουλτούρα να το κάνουμε. Οι Ισλανδοί δεν είχαν την κουλτούρα. Βγαίνουν από ποιοικρατεία, ίσως... είναι πολλά πράγματα που και... είχαν να αφήσουν πίσω του. Και ίσω ε, μέχρι τώρα ε, πληρώνουμε τι συνέπειε αυτού. Έτσι. Δηλαδή τώρα είναι η χρυσή στιγμή για να κάνουμε ένα σύνταγμα α, ναι. Αυτό θέλω να πω Πραγμανικά ότι, ότι ε, οι συνέπειες όλων αυτών που βιώνουμε ίσω πηγάζει και από αυτό το κακό Έτσι. Ακριβώς τώρα λοιπόν. Απλά μόνο να αναφέρω τη δυνατότητα να, λοιπόν, που... πρέπει, να πρέπει, πρέπει να βάλω τη γιώτα να μου πει και πέντε αριθμούς Ναι α, λοιπόν, γιώτα, Ακούστε τιμάς, τώρα από, πού πού. από το 1 στο 119 α. Ε, α, Τώρα το άθρο εξετάδιο του συντάγματος Προβλέπει τη δημιουργία α, συνταγματικού δικαστηρίου. Αλλά έχει μια πρωτότυπη ιδέα για το συνταγματικό δικαστήριο. Συνταγματικό δικαστήριο. Εκλέγεται ε, ε, επιλέγεται, α, το ε, ε, πέντε, ε, συγγνώμη, το ένα πέμπτο των μελών του κοινοβουλίου mm -hmm. και αποτελούν κατά αναλογία όλη, όλων των πολιτικών ενώσεων. Που υπάρχουν εκεί, είτε κόμματα, είτε άλλου τύπου γιατί προβλέπονται και άλλου τύπου εκπροσωπήσεις. Λοιπόν, το 1-5 του Κοινοβουλίου να συγκροτήσει το συνταγματικό δικαστήριο το οποίο εκφέρει γνώμη της συνταγματικότητα των νομοσχεδίων κτλ. Ωραία. Το 10% του εκλογικού σώματος μπορεί να απαιτήσει και είναι υποχρεωμένο η Βουλή να αποδεχτεί ε, δημοψήφισμα. Το 2% του εκλογικού σώματος μπορεί να απαιτήσει τη διαμόρφωση της ε, η ημερήσιας ατζέντας στη Βουλή. Δηλαδή να πει βάλτε αυτό το θέμα στην ημερήσια ατζέντα της Βουλής για να το συζητήσετε. Ωραία. Και το 10% το, το 100 του εκλογικού σώματος μπορεί να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή και να απαιτήσει να ψηφιστεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση αυτή. Ε, νομίζω ότι δώσαμε μια πολύ ισχυρή γεύση στους ακροατές μας. Για τελευταία παράγραφο. Όχι, δεν το είναι παλιά παράγραφο. Το, το βιβλιαράκι στο οποίο διαβάσαμε. Ναι. Τα οποία δεν μπορείτε να τα βρει πουθενά σε κανένα συνταγματικό. Πρέπει να κάνω την κλήρωση. Πε μου. Ναι. Ε, Αυτό είναι ο, ο Φουρίδη, λέγεται. Μάλιστα. Ο οποίο ήταν υπέρ τη συνταγματική βασιλεία. Αυτό το είναι καταπληκτικά τώρα, το τελευταίο. Εντάξει. Έτσι. Ωραία. Ιώτα. 1 έω 119. Ωραία. Λοιπόν. 22. Μπράβο, 22. 38. Δεν τα έχει μπροστά τη, εγώ τα έχω μπροστά μου, δεν τα βλέπει κανεί ναι, Φωνάζω για να ακούγομαι. Ναι. 54. 54. Ε, αλλά δύο έχω, έτσι. Ναι. Ε, 89. Σαν του αριθμού του Τσόκια. τόσο το δεν είναι. Και το 119. Και το 119. Λοιπόν, βάλει ένα διαφημιστικό που έχει, να τα βρω, θα ανακοινώσω. Βεβαίω, βεβαίω.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 Λοιπόν είμαστε έτοιμοι Ελπίζω να είμαι γουρλού για <laughs> Σίγουρα είσαι <laughs> Λοιπόν να πω τώρα τα πέντε ονόματα που θα έρθουν να πάρουν τα βιβλία που είναι οι τυχεροί Χρήστος Κουτρουμάνος Δέσποινα Κουρουπάκη, Γιάννης Πρίτσας Ζωή Τζελέπη Και το 119 δεν μας έχει στείλει το όνομά του Να πω όμως ότι ξεκινάει από το 69 Και λίγει στο 54 ο αριθμός του. Αρχίζει λοιπόν 6936 το κινητό του και λύγει στον αριθμό 54. Λέω τα υπόλοιπα ονόματα Χρήστος Κουτρουμάνο, Δέσπινα Κούρουπάκη, Γιάννη Πρίτσα, Ζωή Τζελέπη και ο φίλος με τον αριθμό 6936 και καταλήγει στο 54. Αυτοί θα έρθουν στο σταθμό στον RTFM, πραξητέλους, 58, 58, 58, πραξητέλους 58, και στην είσοδο, στο τηλεφωνικό κέντρο, θα υπάρχουν τα πέντε βιβλία, με το όνομά τους θα υπάρχει και ο κατάλογος εκεί, με το όνομά τους λοιπόν θα μπορούν να πάρουν από ένα αντίτυπο ο καθένας, ελληνική υποπή, Δημήτρη Δημήτρης Καζάκης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους Ο Δημήτρης σήμερα πηγαίνει στην Πάτρα Θα είναι εκεί ναι, το απόγευμα και... και θα μιλήσεις Και σήμερα δεν και αύριο μιλήσεις, ρε, Εντάξει, τα εγγένεια, το γραφή... Να μην μιλήσεις αποκλείεται Εντάξει. Να σε αφήσουν Εντάξει. να πας εκεί Και να μην σε ρωτήσουν πέντε πράγματα. Να τα, εγγένεια να το, τα εγγένεια των γραφείων του, Των νέων γραφείων του ΕΠΑΜ Πάτρας. Στην, ε, στην ε... Αχαΐα εκεί Γιατί ναι. υπάρχει και άλλα ναι, Και πες το ε, Δεν θυμάμαι τώρα την δεν το έχω μπροστά μου, θα με, με σκοτώσουμε. Ναι. Λοιπόν, και αύριο ο, είναι στο, στη Λέδωσα Λόγου και Τέχνης, πες ξέρουν, στην πλατεία ναι. ε, Αγίου Γεωργίου. Αύριο τα πω, είμαι έχεις ομιλία εκεί. Ή Βασίλος Γεωργίου, δεν ξέρω τι κάνουν στην Πάτρα. Κέντρο, κέντρο, πες το θα το ξέρουν οι πατρα. Κέντρο Λόγου και Τέχνης, Ωραία. έτσι στην που Βάτρα. θα είναι όντως ομιλία. Είναι ομιλία αύριο τα πω, είμαι εκεί. Εγώ μαζί με τον Ανδρέα τον Γιαν που είναι ο γιατρός. Ωραία. Οπότε μπορείτε, η πατρινή έχει την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στους τυχερούς. Χρόνια πολλά και πάλι σε εορτάζοντας. Καλώς Σαββατοκύριακο. Artifem 90,6 για διάφονο έξω από συστήματα και αερολάβους της παραπληροφορήσης.